τη φίλη καλησπέρα σε όλου Να πούμε πάλι γιατί Είναι η τελευταία μέρα που λέμε Χρόνια πολλά Όλες οι γιορτές είναι μαζεμένε Στο τέλος του έτου ξέρετε και αρχέ του Ανού Σήμερα λοιπόν ε, Σπίτι χωρίς Γιάννη Πώς το λένε υπάρχει μια Καλό δεν κάνει κάτι τέτοιο Αν πέντε 14 τελειακό Μυστικός διαστημικός σταθμός Σήμερα το βράδυ 7 Ιανουαρίου του 2020 πλέον και τι έκανα κι εγώ έβαλα της προβολής τα καλώδια όλα αυτά και τα λοιπά και πέτυχα το μυστικό διαστημικό σταθμό διότι έτυχε να πετάει πάνω από την ε, Ελλάδα και λέω Κάτσε να τον πετύχω τώρα να τον έχω να κάνουμε μια κουβέντα. Διότι σπάνια περνάει ακριβώ πάνω από το ελληνικό ελλαδικό, από τον χώρο. Μάλλον ε, μα ακούει κανείς? Σα ακούμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Αλμπίντο, μα ακού, ε, Βέβαια. Επιτέλου, σα πετύχαμε. Τι κάνετε, Πώ γυρίζει ο χρόνο στο σύμπαν. Γιατί εδώ είχαμε αλλαγή του έτου αυτέ τι μέρε. Είναι τοπικά φαινόμενα αυτά, τοπικά Ναι, τοπικά ε, Η αλλαγή του έτους είναι εκεί για το τοπικό ημερολόγιο Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν φεύγουμε και απομακρυνόμαστε από τον πλανήτη Ο χρόνος ξαφνικά σπάει σε αμέτρητα κομμάτια Είναι ανάλογα με το που βρίσκεσαι, στη θέση που είσαι α πούμε σε σχέση με τον ήλιο ή με άλλα ουράνια σώματα Ναι, όντως γιατί τώρα ας πούμε ένα, ένα παράδειγμα ας πούμε ο, Η με αλλα ουρανια σωματα ναι οντως γιατι τωρα ας πουμε ενα παραδειγμα α πουμε η ημερα του... Του Άρη ας πούμε είναι μικρότερη Από τη δική μα. Ναι σωστό. σωστό Όπως και τώρα ας πούμε μου έρθε ένα μήνυμα Από το Σίντια από την Αυστραλία Όπου εκεί ξημερώνει Στην Αμερική είναι μεσημέρι προς απόγευμα Αλλά δεν ξέρεις που είναι ο χρόνος Κατάλαβες το να πω Ναι είναι πάντοτε σχετικός με τη θέση σου Ακριβώς εσύ, Ή με την ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει. Ακριβώς να πούμε λοιπόν καλησπέρες Καλημέρες στην Αυστραλία να μας ενημερώσεις δημόκριτε με μήνυμα ή δεν ξέρω εγώ πώς, τι γίνεται εκεί με τις φωτιές. Τελικά και μία καλησπέρα σε όλο τον Παρακολουθούμε κόσμο. Παρακολουθούμε στενά τις φωτιές που υπάρχουν στην Αυστραλία, οι οποίες αντί να μειώνονται αυξάνονται. Ε, από ψηλά φαίνεται σαν να καίγεται ολόκληρο Είναι νομίζω ένα φαινόμενο μοναδικό στην Ζωή μα τουλάχιστον, εγώ δεν έχω ξαναδικά τόσο εκτεταμένα σε φωτιά Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. γράφει εδώ μια... Ε, Ελπίζω να καταφέρουν οι άνθρωποι να τις αντιμετωπίσουν βέβαια να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές εκτός Αυστραλίας ναι. ότι η Αυστραλία είναι μια μεγάλη ήπειρο δεν είναι απλά μια χώρα ναι. και το μεγαλύτερο κομμάτι της Αυστραλίας το κύριο σώμα τη δηλαδή είναι η έρημος Βικτόρια Σωστό ε, Οι πόλεις είναι συγκεντρωμένες έτσι, Τις ακτές Παραμέσα είναι η... το μεγαλύτερο μέρο τη αστραία είναι η Έρημο Βικτώρια. Ναι, ναι, ναι. Και ενώ είναι μια χώρα. Και μπο... βέβαια και μεγάλα δάση, μεγάλε ζούβουλε, <κυκλή> τέτοια. Ενώ είναι μια χώρα μπορεί να κατοικηθεί από 500 εκατομμύρια κόσμο, έχει μόνο 25-30 εκατομμύρια. Ακριβώ. Για Ακριβώς. το λόγο αυτό. Λοιπόν, μια φίλη εδώ στο τσάτ βλέπω γράφει, λέει να υποθέσω ότι κάνετε πλάκα. Περισυνδέσεω με το διάστημα, καθ' μία πλάκα δεν κάνουμε. Συνδεόμεθα κάθε τρίτη βράδυ. Όχι, δεν καμία πλάκα. Ακριβώ. στο μυστικό διαστημικό σταθμό. Εγώ σα μιλάω από το μυστικό διαστημικό σταθμό, όπου ε, διατελώ απαχθή ε, ε, εδώ και πολύ καιρό. Μάλλον είμαι από τι περιπτώσει που πηγαίνω έρχονται εγώ. Ναι. Είμαι εδώ μαζί με την ε, συγκυβερνήτριά μου δίπλα μου, στο control panel που κομμαντάει όλα τα controls, ας πούμε του μυστικού διαστημικού σταθμού. Και με τη βοήθεια βέβαια του ήμιεξογίνου χαμογελαστού, ρομποτικού μας πληρώματος. Ε, Βρισκόμαστε σε σύνδεση με τον, και σε αναμετάδοση των συχνοτήτων μας από τον Arbito 14, ε, το Ιντερνετικό ραδιόφωνο <χω> και είμαστε στη τροχιά, είμαστε στο υπερπέρα, είμαστε υπερβατικοί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω... ρεβολουσιόν, ε, ε, είναι η περιστροφή εξαιτίας του ότι ήταν τόσο επαναστατική η θεωρία της περιστροφής της γης, γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο, έμεινε η λέξη revolution, περιστροφή, ναι, ναι. να σημαίνει την επανάσταση, ότι είναι κάτι επαναστατικό. Εμείς εδώ θα Έτσι, κάνουμε... λοιπόν κάθε φορά που λέμε επανάσταση, δηλαδή περιστροφή, δηλαδή revolution ή revolution, εννοούμε ταυτόχρονα την περιστροφή της γης, την τροχιά μας. Και ταυτόχρονα α πούμε την επανάσταση. Έχει ενδιαφέρον αυτό δεν έχει? Μεγάλο, εμείς εδώ θα κάνουμε και ρεπετησιόν παράλληλα απόψε. ρεπετησιόν βέβαια, ναι. Απόψε θα κάνουμε και ρεπετησιόν, διότι πέρασε μια χρονιά γίνει, είναι οι αγαπητοί φίλοι. Να έχουμε εδώ τη σύνδευση διαπλανητική με το διαστημόπλιο του κυρίου Γιάννου Λάκη, στην Τρίτη ή στα 10 και είπαμε να έχουμε μια σύνδεση σήμερα, να μιλήσουμε από κοινού να πει και αυτό της απόψης του, Να πούμε και τι νέα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν εδώ Μέσω του Αλμπέντο Να πούμε χρόνια πολλά Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει Σε όλους τους φίλους Από όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι εδώ Και να και περάσουμε... εμείς θέλουμε τις ευχές μας εξάνωθεν Έτσι. Με καλή χρονιά σε όλους Με υγεία Με ευτυχία, χαρά έμπνευση και με αφύπνιση Να σε ρωτήσω κάτι Επειδή Επίσης όλα... Ναι. Με ακούς ε Επειδή όλα είναι υπτάμενα, μήπως σε αυτό το υπτάμενο έλκυθρο με του ταράντους και τον Άγιο Βασίλη να ύπτατε εκεί στο σύμπαν, στο διάστημα, τίποτα, αυτές τις μέρες. Κοίταξε, εμείς είμαστε από αυτού που όχι μόνο πιστεύουμε στην ύπαρξη ε, και στη δραστηριότητα του Άι Βασίλη, του λεγόμενου και Σάντα Κλαους, έχει πολλές ονομασίε Ιντερ Κλασ, Σάντα Κλάου η Βασίλης και λοιπά και λοιπά όχι μόνο πιστεύουμε στην επαφή του αλλά βρισκόμαστε και σε συχνή επαφή μαζί του μάλιστα πολλές φορές έχουμε κάνει και διάφορα θελήματα διάφορες δηλαδή παρα, παραδόσεις παραλαβές και παραδόσεις τεχνιδιών και λοιπόν μυστηριωδών αντικειμένων Λοιπόν ένα θέμα μπορεί να μου το σχολιάσει μου στέλνει ο Δημόκρητο από το Σίδνεϊ και μου λέει καλησπέρα αδερφέ και σε όλη τη μεγάλη παρέα εκεί που ξενυχτάνε μαύρα χαράματα για να μας ακούσουν Είναι καλοκαίρι εκεί βέβαια Και λέει η Παντελή πάντως ο κόσμος εδώ λέει πως δεν είναι φυσιολογικό εννοεί τις φυρκαγιές Ναι Έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις επειδή και εσύ είσαι συνομοσιολόγος και ξέρεις από αυτά Εννοείται ότι δεν είναι φυσιολογικό Δυστυχώ από την κλίμακα που βλέπουμε των πυρκαγιών αυτών, είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι πρόκειται για. Γιατί ξέρεις μια πυρκαγιά ε, μπαίνει, α πούμε το σκεφτούμε λίγο λογικά, μια πυρκαγιά μπαίνει μόνο με τρεις λόγους Ο ένας λόγος είναι ο εμπρισμός ο άλλος λόγος είναι κάποιο ατύχημα, κάποιο δηλαδή κατά λάθο έβαλε μια φουτιά και επεκτάθηκε. Και ο τρίτο λόγο είναι κάποιο είδου φυσική καταστροφή. Ναι. Διάφορε αιτίε, α πούμε, θέλουν συζήτηση. Σωστό. Όταν τώρα έχουμε εκτεταμένε πυρκαγιέ, ε, ε, βγάζουμε από του τρει αυτού πιθανού παράγοντε τον δεύτερο, δηλαδή το ατύχημα. Διότι εφόσον είναι συντονισμένε και εκτεταμένε, πρόκειται ή για επίθεση στη χώρα. Όπω το έχουμε βιώσει και εμεί στο παρελθόν στην Ελλάδα. Ναι. Όπου κατά καιρού δεχόμαστε επίθεση με μπρισμού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ε, συντονισμένοι δηλαδή. Κάτι καλοκαίρια περίεργο, όπω εκείνη η θρυλική φωτιά στην Ολυμπία, αν θυμάσαι, και στον Πελοπόννησο. Αυτή ήταν για να περάσει ο Ιστ Ακριβώ. Ακριβώς. Λοιπόν, ε, οπότε, στην προκειμένη περίπτωση όμως, μου φαίνεται λίγο έτσι... Δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι εύκολα ότι είναι ένας συντονισμένος, ας πούμε... Ε, Αγώνα κάποιων για να κάψουν όλη την Αυστραλία στο συντονισμένο. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Ε, ότι είναι εμπρισμό δηλαδή. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι αποτέλεσμα, επειδή, αν σκεφτούμε κιόλα ότι αυτή την περίοδο εκεί είναι καλοκαίρι, ε, μου φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα τη ηλιακή δραστηριότητα. πάντως το πρόβλημα με την καλή έννοια είναι ότι καίγεται η μισή Ήπειρο και έχει 20 νεκρού και δύο μήνε τώρα. Και εδώ καεί και το μάτι για 5 ώρε και είχαμε 100 τόσου νεκρού. Για να δούμε το, το μέγεθο τη δηλαδή, τώρα, κατάλαβε. Ναι, γιατί εμεί είμαστε εμεί, ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και δι' δηλαδή στην Ευρώπη, η οποία γενικώ είναι πιο compact από ότι η Ασία και η Ευρώπη, α πούμε, είναι πιο compact από ότι οι άλλε περιοχέ. Είμαστε δηλαδή λίγο ένα πάνω στον άλλον. Είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένε περιοχέ. Ναι. Και έτσι ο κόσμο είναι όλος, Συγκεντρωμένος. Σε, σε, όλος μαζί σε, πολλά, σε, σε διάφορα μέρη, α πούμε, με πολύ κόσμο. Yeah. ενώ π.χ. στην Αστραρία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου είναι πιο αρροκατοικημένα τα πράγματα έχει μεγαλύτερο ορίζοντα έχει πιο πολύ άπλα, έχει πιο πολύ χώρο με Λέ, μεγαλύτερη γεωγραφία Λέω μου λες ποια είναι η απόψη σου τώρα ε, η, η, η, η, συνέβη μια καταστροφή με, λένε, λένε αυτοί που έχουν τη γνώση εκεί κάτω ότι τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ζώα όλων των ειδών καήκανε δηλαδή τρομακτικό το νούμερο Πώς θα αναπλαστούν αυτά, δεν ξέρω. Το κατάλαβες, δηλαδή, δεν έχουμε απώλειες στον άνθρωπό, αλλά έχουμε απώλειες στο ζωικό περιβάλλον και στο φυσικό περιβάλλον, εννοείται. Τρομερή η καταστροφία, ε, 500 εκατομμύρια. Δυστυχώς, ε, δυστυχώς, ε. ε. ε, δυστυχώς, σε αυτές περιπτώσεις, επειδή και τα φυσικά τοπία, ας τα φυσικά τοπία είναι γεμάτα ζώα, οπότε είναι μεγάλες πάντα σε ζώα. Και ε, ε, η Αυστραλία είναι και μια πολύ πλούσια χώρα και σε Κλωρίδα και κυρίω σε πανίδα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό θα προβληματίσει ας πούμε τι επόμενε γενναίε στην Ασφάλεια. Δυστυχώ στο φυσικό περιβάλλον εκεί, τη πανίδα τη. Ε, δεν ξέρω. Εύχομαι να, να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν μέσα σε αυτή την καταστροφή, να την αντιμετωπίσουν με ηρωισμό. Γιατί μόνο με ηρωισμό μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιε μεγάλε καταστροφέ. Να σώσουν την. Ε, ε, την, τον τόπο εκεί και εύχομαι να μην είναι παραληφθεί πούμε και να μπορέσουν σύντομα να ανανύψουν, να αναρρώσουν από αυτό το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε η αγαπητή σε όλους μας Αυστραλία Ναι το θέμα είναι ότι καήκανε τόσα εκατομμύρια ζώα και παραμένουν ζωή τα άλλα ζώα που είμαστε εμείς που καταστρέφουμε ό,τι υπάρχει γύρω μας κατάλαβες τι θέλω να πω δυστυχώς, ναι. δυστυχώς. Ναι λοιπόν. αυτό συζητούσαμε μάλιστα μια και το λες αυτό Συζητούσαμε με την συγκυβερνήτρια το πως ε, μεταλλάσσεται σταδιακά το υπόστρωμα το γεωλογικό του πλανήτη Άκου να μια ωραία ιδέα Ναι για λέγε ε, Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τιτάνιους σε όλο τον κόσμο Τιτάνιους σκουπιδότοπους που κατά κύριο λόγο θάβονται τα σκουπίδια αλλά και γενικώ ε, τα λίμματά μας, τα σκουπίδια μας γενικώ και εκτός σκουπιδότοπων mm. που υπάρχουν στις ε, κατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Mm. Αυτά θαύονται και σιγά σιγά αποτελούν από ένα σημείο και μετά από την πάροδο κάποιων χρόνων φαντάσου τώρα πάροδο πολλών χρόνων, αιώνων mm. ή χιλιάδων χρόνων. Mm. Ε, οι επιστήμονες του μέλλοντος εφόσον θα συνεχίσει να υπάρχει ο πολιτισμός μας οι επιστήμονε του μακρινού μέλλοντο σε χίλια χρόνια, σε δύο χρόνια, σε δεκά χρόνια, θα ανακαλύπτουν τα γεωλογικά υποστρώματα τα οποία θα είναι χαρακτηρισμένα από τα σκουπίδια μα. Και από τα υλικά τα οποία θα έχουν μεταλλαχθεί μέσα στο, με τη γεωλογική αφομοίωση που γίνεται. Ε, Ξέρει πώ απολυθώνονται πούμε, τα δέντρα ή κάποιοι οργανισμοί κτλ. Θα απολυθώνονται και όλων των ειδών τα αντικείμενα και τα σκουπίδια μα. Ναι, ναι. Και θα αποτελέσουν. Ένα ολόκληρο ή και περισσότερα τεχνητά γεωλογικά υποστρώματα. Πράγμα που σημαίνει, α πούμε, καταλαβαίνει ότι οι γεωλόγοι ή οι ερευνητέ, α πούμε, οι αντίστοιχοι του μέλλοντο, ε, διερευνώντα τα διάφορα γεωλογικά στρώματα, θα έχουν μπροστά του στο τραπέζι έτοιμο, α πούμε, όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μα. Ελάτε. Με τον ίδιο τρόπο, άλλωστε, και εμεί ε, ε, βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα μέσω των γεωλογικών υποστρωμάτων που και των ευρημάτων που βρίσκουμε στο κάθε γεωλογικό υπόστρωμα, και μπορούμε και να υπολογίζουμε ε, τις ηλικίε ας πούμε, των διαφόρων ευρημάτων. Των δεινοσαύρων, των ακριβώς, των οτιδήποτε. <χαι> Αλλά θέλω να πω ότι με τον τρόπο μας δηλαδή αυτόν μεταλλάσσουμε σιγά-σιγά τα γεωλογικά υποστρώματα τις γης. Ναι, ναι, ναι, ναι. που συνεχώ δέχεται η συνεχώς μεταξύ να το πούμε για αυτούς που δεν το έχουν συνειδητοποίησει που δεν το ξέρουν, συνεχώς δέχεται η γη ξένα σώματα απ' έξω. Συνεχώς δηλαδή ε, δεχόμαστε σκόνη ε, και, από το διάστημα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτός είναι <χαι> ο, βασικά και ο λόγος που αυξάνεται το, το ύψο του εδάφου. Λοιπόν, το θέμα Μελέτε, είναι. Βλέπει, α πούμε, σε αρχαιολογικέ ανακαφέ, ξέρω εγώ, που είναι κα... χαμηλότερα τα, τα επίπεδο Ναι, έχει πει και μια άποψη <συσχελίδη> ο Τάκη ο παπάς εδώ ότι το έδαφο μεγαλώνει ένα μέτρο κάθε χίλια χρόνια από μόνο του. Αυτό <συσχελίδη> Αυτό εννοεί, ναι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ένα φίλο εδώ <συσχελίδη> και είναι ωραία παρατήρηση του, του Απόλωνα. Λέει ότι ναι, να ακούγεται μεγάλο το νούμερο τρομακτικό τα 500 εκατομμύρια ζώα που καήκανε, αλλά η ανθρωπότητα κάθε δύο μέρε. Καταναλώνει γύρω στα 200 εκατομμύρια κρέα, δηλαδή ζώα. Να πούμε εδώ όμω ότι άλλο να παράγει κτηνοτροφία ή πουλερικά σε μαζική παραγωγή και άλλο ελεύθερα ζώα που δεν είναι εύκολο να αναπαραχτούν όπω είναι τα κόαλα, τα καγκουρό κλπ. που δεν είναι οικόσιτα. ότι. Δηλαδή δεν απαξιώνω την παρατήρηση, απλά διευκρινίζω και εγώ αυτό που λέει, αλλά είναι σημαντικό. Τρώμε 200 εκατομμύρια ζώα. Το διήμερο, δηλαδή μισό δι τη βδομάδα. Στο μήνα. Ναι, αυτό, αυτό που λέει ο φίλο, ε, κακός, κατά την δική μου άποψη, την προσωπική. Κατά την προσωπική μου άποψη, κακώ κάνει και το εστιάζει στον άνθρωπο. Είναι κατασκευαστικό πρόβλημα του κόσμου μα αυτό. Ναι. Είναι ο κόσμο μα, η σήμανση η ίδια, κατασκευασμένη έτσι ώστε να, ώστε να τρέφεται από τον εαυτό τη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τα πάντα τρέφονται από τα πάντα. Βρισκόμαστε σε μια συνεχή ανακύκλωση, α πούμε. Τα ζώα τρώγονται μεταξύ του, τα, τα ζώα τρώνε τα φυτά, εμείς τρώμε τα ζώα και τα φυτά. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα ε, και επιπλέον βλέπει αυτό το σφαγείο μόνο φίλος, ε, μόνο στην επιφάνεια, στον μακρό κόσμο. Διότι αν καταδειχθεί στον μικρό κόσμο, ναι. που είναι ένας κανονικός κόσμος από το δικό μας και πολύ πιο πλούσιος μάλιστα, εκεί να δεις τη σφαγή γίνεται μεταξύ των μικροοργανισμών. πώ τρώνε ο τον άλλον ναι. Και σε επίπεδο ακόμα και υποατομικό, δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο. Και σε μικροοργανισμού, αλλά και βέβαια όλη αυτή η ιστορία με τα μικρόβια, τα βακτήρια, του ιού κλπ. Άρα είμαστε ε, στη νύχτα των γλυκολάφων. Στα χώρια και ακόμα και σε πιο ψηλό επίπεδο, στα έντομα. Τα έντομα επίση γίνεται πολύ μεγάλη. πολύ μεγάλη τέτοια κατανάλωση μεταξύ των ντόπων. Ναι, ναι. Είναι και τα κατασκευαστική δομή του ναι. κόσμου μα, έτσι. Ε, πάλι θα καταναλώναμε κάτι άλλο, αν δε, ε, ο απλός ο φίλος και άλλοι φίλοι ενοχλούνται από αυτό, όπως φυσικά και όλοι μας, από το γεγονός ότι τα ζωα έχουν κάποια ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν μάτια, πόδια, χέρια, και τα θεωρούμε έτσι ναι. λίγο πιο δικά μας, ενώ δεν μας πειράζει να τρώμε τα φυτά που είναι σαν μια εξωγήινη μορφή ζωή με πούμε περίεργη. Ναι, δεν το πει κακό το, πει, δεν το λέει μαθηματικά. Μαθηματικά το θέτει και είναι σωστό. Δηλαδή, τέλο πάντων, έχουμε τη νύχτα των βρικολάκων. Όλοι είμαι θα βρικολάκες Ναι, γιατί, γιατί κοίταξε να δει και τα φυτά ε, δείχνουν επίση και το design το οποίο έχει υποστεί ε, ο κόσμο μα. Είναι designerous, είναι, designer είναι σχεδιασμένο, υπάρχει, υπάρχει σχεδιαστή. Ναι, ναι, Και σχεδιαστή. αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό στα φυτά τα οποία επίση έχουν τη δική του ε, νοημοσύνη. Ε, να φέρω ένα παράδειγμα. Ε, ξέρω εγώ, ένα φυτό ε, επειδή εξαρτάται από τη γονιμοποίησή του για παράδειγμα από τις πεταλούδες παίρνει τα, το άνθος του, τα το χρώματα των θηλυκών ε, ή των αρσενικών πεταλούδων έτσι ώστε οι πεταλούδες να νομίζουν ότι είναι πεταλούδες και να πηγαίνουν επάνω και να κολλάει γύρι πάνω τους και να τη μεταφέρουν σε άλλα φυτά κλπ. Και, και η ερώτηση είναι το φυτό αυτό που δεν έχει μάτια Πώς έχει γνώση του χρώματος των πεταλούδων. Ελα, δηλαδή πώς ελα, μετά την εξέλιξή του το φυτό ε, έχει συμπεριλάβει στον, ε, στην ανάπτυξή του και στον σχεδιασμό του το χρώμα των φτερών των πεταλούδων τα οποία δεν βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το φυτό αυτό είναι διζαϊναρισμένο, είναι σχεδιασμένο από κάποιον εξωτερικό παράγοντα ο οποίος γνωρίζει την δραστηριότητα των πεταλούδων και το πώ λειτουργούν τα φυτά, και έχει προγραμματίσει κατά κάποιο τρόπο το φυτό να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. αλλιώ, αν πρόκειται από το ίδιο το φυτό, το φυτό πώ βλέπει τον έξω κόσμο και ξέρει ποια είναι τα φιλικά και ποια είναι τα αρσενικά των πεταλούδων και τα χρώματά του για να τα μιμηθεί. Παίρνω ένα μικρό παράδειγμα. Ε, αυτό όχι μόνο δείχνει, ε, αλλά και τα σύγχρονα πειράματα τα οποία έχουμε εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ξαναδημοσιεύσει ξανά και ξανά στο ε, τα πειράματα με τα φυτά που τα συνδέουνε με τους πολυγραφούς αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε για το τεστ της αλήθειας είναι αντίστοιχα μηχανήματα που είναι αντίστοιχα με τους ηλεκτροεκεφαλογράφους ναι. καταγράφουμε την δραστηριότητά τους και βλέπουμε ας πούμε ότι τα φυτά πονάνε ότι αντιδρούν Βέβαια έχουν έγινε πειράματα στα δέντρα ε, αντιδρούν στη μουσική κλπ μουσική, ναι, ε, έτσι λοιπόν έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια ένα πλήρη σχεδιασμένο κόσμο ο οποίος φαίνεται να έχει υποστεί κάποια κατανάγκη διαβολή. Δηλαδή έχουμε, ε, ε, έχουμε τελικά έναν κόσμο ο οποίος αυτό είναι το κακό, ότι τρέφεται με τον εαυτό του και από τη στιγμή που αυτό γίνεται τέλος πάντων αυτόματα χωρίς τη μεσολάβηση της νοημοσύνης ναι. λέμε ότι αυτό δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν υπάρχει συνείδηση άρα δεν υπάρχει ο πόνος, δεν υπάρχει ενώ αυτό που ονομάζουμε νοημοσύνη, θα μπορούσαμε να το, να το βρούμε ακόμη και στα φυτά. Ναι, ναι. Δεν μου λε τώρα να κλείσουμε την παρέμβαση. Στα φυτά και στου μικροοργανισμού εννοείται. Ένα ιό, για παράδειγμα, που είναι ένα μικροοργανισμό απειοελάχιστο. Ναι. Ένα ιό, να σα φέρω ένα παράδειγμα, για ο ιό τη λύσα επίση γνωρίζει το εξωτερικό περιβάλλον. Ε, σκεφτείτε ότι ο ιό τη λύσα, για παράδειγμα, είναι περιορισμένο μέσα στο χημικό στοιχείο στο οποίο ζει. Δεν έχει επίγνωση του εξωτερικού περιβάλλον, του, γκο, του κόσμου όπως τον βλέπετε εσείς γύρω σας. Κι όμω. ο ιός τη λύσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά εγκεφαλολογία, δηλαδή μπορεί και βρίσκει τα συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου τα οποία καταλαμβάνει με τα οποία χρησιμοποιώντας τα, αρχίζει και έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του το ζώο, το σκύλο για παράδειγμα και τον άνθρωπο, ναι, ναι. ε, το οποίο έχει καταλάβει. Γιατί γίνεται ξενιστής το ζώο αυτό του ιού αυτού και το κοντρόλαρι, κοντρολάτει στον εγκέφαλό του. Και ο σκοπός του είναι να κάνει το ζώο να εξοργίζεται, να αφρίζει έχοντας στοιχεία του ιού στο σάλιο του και να επιτίθεται στους άλλους οργανισμούς με σκοπό να τους δαγκώσει και με αυτόν τον τρόπο να μεταφερθεί ο ιός τη λύσας στους υπόλοιπου και έτσι να μεταδίδεται. Αυτό δείχνει επίσης ένα design ή μια αξιοθαύμαστη ε, υψηλή νοημοσύνη του ιού παράδειγμα της λύσας ο οποίο γνωρίζει όλα τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντο ενώ δεν έχουμε κανένα στοιχείο για το πώ μπορεί να τα γνωρίζει. Πώ μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια ο ιό τη Λίστα να γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα σε ένα σκύλο που δαγκώνει και ο οποίο μπορεί να δαγκώσει ένα άλλο όν, το οποίο μέσω του δαγκώματο θα φτάσει στο σημείο να ε, μεταδοθεί έτσι και στο, και στο άλλο περιβάλλον εκείνο κλπ. Ε, γίνεται δηλαδή με λίγα λόγια, με, φέρνω ορισμένα παραδείγματα, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, ένα χαμό Ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος ε, είναι πραγματικά χαρακτηρίζεται από μια παράξενη τάξη που ταυτόχρονα παλεύει με ένα παράξενο χάος. Δεν μου λες. Α, η... Αυτή η σύγκρουση ας πούμε είναι που δημιουργεί την Ελά. Ε, δημιουργεί μια ας πούμε μια ιδιόμορφη αρμονία στον κόσμο. Η λοιπόν... μουσική. Δύο παρατηρήσεις. Η μία για να κλείσουμε την παρένθεση την άλλη. Ο Πυθαγόρας που ήταν φυτοφάγος και όλη αυτή η φιλοσοφία πάει περίπατο από τη στιγμή που ισχύει, ό,τι ισχύει στο ανθρώπινο είδος και τρώμε τα κρέατα και όλα αυτά που είπαμε πριν και όλη αυτή την ιστορία. Ε, νομίζω ότι κατά την αρχαιότητα η συνειδητή φυτοφαγία ε, είχε να κάνει όχι μόνο με αυτό που το όπως το βλέπουμε εμεί σήμερα αλλά από το γεγονός ότι στο φυτικό βασίλειο υπάρχει πολύ μεγάλη επιλογή για κάποιον ο οποίο είναι φυσιοδήφης και φιλόσοφος μπορεί να βρει ε, συγκεκριμένα φυτά που έχουν συγκεκριμένες επιδράσεις ε, κάτι που δεν ισχύει για τα ζώα ναι. δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη επιλογή μπορεί να βρει δηλαδή φυτά τα οποία θεραπεύουν τα οποία κάνουν δυναμών, κάνουν διάφορα ε, ευεργεσίες και διάφορα Ζητήματα του ανθρώπινου οργανισμού κλπ. Οπότε είναι μεγάλη η γκάμα στο φυτικό βασίλειο για να επιλέξει κανεί για τροφή ας πούμε, τέτοια φυτά, να γνωρίζει τι ιδιότητέ του. Πιστεύω ότι ο Πιθαγόρα ήταν από ας πούμε και αυτό ήταν και ο λόγο ε, τη αιμονή του ας πούμε του να μην τρώγονται κάποια πράγματα. Γιατί ο Πιθαγόρα δεν έτρωγε μόνο αυτά που επέ, ε, επέλεγε, αλλά ε, επέμενε και ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τρώγονται, για παράδειγμα τα κουκιά. Ναι, σωστό. Το Ήξερε ότι ήταν και δηλητηριώδη. Με λοιπόν, και άλλα τέτοια. Α πούμε, έχουμε πολλά παραδείγματα για τον Πιθαγόραμ και τον ανέφερε. Και μια άλλη παρατήρηση: ο φίλο μου, ο Κώστας Σάπτο, παραλύμνη από την Κρήτη, έχει μια πληροφορία εδώ. Την οποία εγώ δεν την ξέρω, τη διαβάζω όμω και λέει τα εξή. Εδώ λέει καθηγητές καθηγητέ, όταν λέει εδώ, δεν εννοεί την Κύπρο. Εννοεί γενικά. Καθηγητέ πανεπιστημίων προτείνουν να τρώμε ανθρώπινα πτώματα, λέει, για να σωθούμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Και συνεχίζονται οι κουβεντά και υποστηρίζει ότι πολλούνται λέει ανθρώπινα μέρη τέλο πάντων τα λοιπά στο σούπερ μάρκετ και ανέβασε και ένα link όπου αυτό από το πρώτο θέμα όπου αυτό έχει αναρτηθεί. Δεν το έχω ξανακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι, ε, δεν ξέρω τώρα. Ε, δεν, δεν έχω μπροστά μου τη συγκεκριμένη είδηση. Πάντως δεν μου είναι άγνωστο αυτό. Μου θυμίζει τον Τόμας Δε Κουίνση, έναν πολύ αξιόλογο λογοτέχνη του παρελθόντος του 19ου αιώνα. Ναι. Ε, γνωστός σε εμάς ε, κυρίως μέσα από το έργο του εξομολογήσης ενός Άγγλου ποιοφάγου, ναι. ε, ο οποίος έχει γράψει ένα σύγγραμα στο οποίο κοινικά, δηλαδή με διάθεση black humor ας το πούμε, αλλά με λεπτομέρειες παρόλαφα το έγραψε το σύγγραμα. Υποτείνει τον κανιβαλισμό των μικρών παιδιών των φτωχών τάξεων για να λυθεί το πρόβλημα τη φτώχειας και στην ανεργίας. Yeah. Ε, μου φαίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει πούμε, μια τέτοια δόση κινησμού ας πούμε αυτό που μου λες τώρα, γιατί αλλιώς είναι μια παράνομη δραστηριότητα η δεν νομίζω θα έπρεπε. Εντάξει κομμάτια. είμαστε σε μια εποχή τουρλου-τουρλού, όλα μπορούμε να τα διαβάσουμε. Yeah. Λοιπόν... Yeah. Ε... Μία άλλη παρατήρηση εδώ ότι ο Πυθαγόρας πέθανε από κατανάλωση κουκιών και όταν αυτοί οι Πυθαγόροι είδαν ότι δεν μπορούν να τρέξουν στους Ολμπιακούς αγώνες γιατί δεν είχαν όλες τις απαραίτητες δυνάμει βάλανε στο μενού τους και κρέας. Να πούμε εδώ ότι ο άνθρωπος είναι παμφάγων, κατασκευασμένο, οπότε όλα τα άλλα είναι υποκειμενικές ιστορίες. Λοιπόν... Στο, στο βιβλίο μου η αλήθεια για τους αρχαίους Έλλες φιλόσοφους έχω Α, με όλες για τις λεπτομέρειε την uh, ιστορία της ζωής και του θανάτου του πισαγόρα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει ο φίλος ακριβώς Α. Εν πάση περιπτώσει, παραπέμπω εκεί τώρα για να μην κάνουμε ε, βιβλιογραφία Εδώ εμείς είμαστε στο, διαστημικό, στο μυστικό διαστημικό σταθμό, στο υπερπέραν και στέλνουμε τις συχνότητέ μας εκεί κάτω σε εσά. Echoes, broke west of the line. This thunderstorm was a running and ran me out of time. I was racing through the rain with this rig from Tennessee when the voice cut. All those people free With the raging river rising The driver came thanking me I told him about the message He said that can't be right Stone knocked out the radio tower Late last Saturday night But through the static we heard singing I ain't sitting in no track Well, I got me for it right after the back So come on with you as you Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με κέφι, με διάθεση στην πρώτη εκπομπή Παύλα Σύνδεση με το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για το Γη έτος 2020, και συναμιλούμε με τον κυβερνητή του Διαστημικού Σταθμού, τον κύριο Παντελή Γιάνουλάκη και το πληρωμά του που δεν το έχω ποτέ ούτε ξέρω πώ είναι, μου κάνει εντύπωση. Και θα πρότεινα αγαπητέ κύριε κυβερνήτα Να yeah. πούμε ότι όσο καιρό έχουμε σύνδεση με τη γη Ακούει ο Αλπίντο Ακούει, ακούει, με χαρά ακούει Να θυμίσουμε στους φιλούς ότι η σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό Αγαπητοί φίλοι είναι όλο το 18 Δεν θυμάμαι αν είχαμε εκπομπές και από το τέλος του 19 συγνώμη, και από το τέλος του 18 και έχουν διχθεί πάρα πολλά θέματα στις ε, εκπομπές που κάνει ο Παντελής από το Σύμπαν. Όπως είναι μια καταπληκτική που είχε κάνει για το Μέγα Αλέξανδρο, μια άλλη για γεωπολιτική ανάλυση, για το Μάτριξ, για τα σπήλια του Πλάτωνος, για τη μηδενιστική κατάσταση που επικρατεί κλπ. Και, και, και, και πάντα με ρεκόρ ακροαματικοτήτων. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, Παντελή, για πες και εσύ την αποψή σου εγώ απλά θύμισα φίλους Τη χρονιά που πέρασε έτσι σε δύο λεπτά Κάβουμε ε, ε, ε, Την ε, αναμετάδοσή μας Από το μυστικό διασημικό σταθμό Εδώ και ε, Ένα μισή χρόνο περίπου Περίπου ένα χρόνο και κάτι ε, Έχουμε κάνει Όπως καταλαβαίνεις Πάρα πολλές εκπομπές ε, Το περιεχόμενο τους ε, αν θα τα μαζί, όλες οι εκπομπέ, είναι κάτι παραπάνω από πλούσιο. Ε, προσπαθούμε να τις, ε, ας το πούμε, να τις απομαγνητοφωνήσουμε, δηλαδή να ε, καταγράψουμε τα περιεχόμενα της κάθε εκπομπή και μόλις όλο αυτή τη δουλειά θα τα αναρτήσουμε. Και ήδη στα files του Αλμπίντο του site του Αλμπίντο, αν πάει κάποιο στα files, θα βρει εκεί στο μυστικό διαστημικό σταθμό. Μέχρι πρόσφατα ε, σχεδόν όλε τι εκπομπέ που έχουν ανέβει. Νομίζω ότι λείπουν 4-5, οι οποίε ελπίζουν σύντομα να ανέβουν και αυτέ. Ναι, ειναι δυο ε. 2-3 τελευταίε. Οι υπόλοιπε είναι πάνω. Να απαντήσω στον Κώστα. Μισό λεπτό, ποιο το λέει εδώ. Ναι, και εκείνη με το Mega Alexandro Κώστα μου είναι. Μπορώ να την βάλω και σε επανάληψη. Αν μπει στα files, στο φάκελο που είναι ο παντελή. Να πάρεις σε εκπομπές να τι ακούσει με την ησυχία σου, είναι αριθμημένας εκεί όλες. Λοιπόν, ε, τι βλέπεις τώρα... Παρακάτα έχουμε κάνει εκπομπές για <coughs> όλα τα ειδικά ζητήματα. για ναι. πάρα πολλά εμπασχευτές, από το ταξίδι στον χρόνο, μέχρι το Μάτρικς, από το, το διάστημα γενικώ, μέχρι άλλους πλανήτες, άλλες διαστάσει, Για τον έτσι, Άρη, για το Έρια 51... Έχουμε αναφερθεί σε όλο τον ειδών τις παράξενες θεωρίες, τις παράξενες πληροφορίες. Εκπέμπουμε τα μηνύματά μας από το Radio Nowhere για τους εκλεκτούς ε, ανθρώπους που μας ακούν εκεί έξω σε όλο τον κόσμο. Ε, υπάρχει μεγάλη θεματολογία στον μυστικό διεθνικό σταθμό που αληθινά θα άξιζε να τη διερευνήσει κανεί, μέσα από το αρχείο μας, την οποία ε, παράξενη και ειδική θεματολογία αλλά και τις α, απόψεις μου τι τις ε, που πεσπαθώ να τις αναπτύσω ή να τις αναλύω, ε, είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και θα το προεκτείνουμε ακόμη περισσότερο την τελούρια χρονιά και φυσικά ο, όλες τις, όλα τα μηνύματά μας, όλες τις αναλύσεις ή τις αφηγήσει μας ή όλε τις εκομπές μα, τι συνοδεύουν και ένα σωρό ιδιαίτερα μουσικά κομμάτια τα οποία βέβαια ε, ε, παίζει ας πούμε ο ουράνιος DJ ας πούμε για του ενδιαφερόμενους Έτσι έτσι Να θυμίσω εδώ και στους φίλους όπως ειδικέ εκπομπές ε, αναφορές που έχει κάνει ο Παντελής περί της αίρια ε, 51 για τα UFO για Πολλές, για κοινωνικά πολλά πράγματα, θέματα για το, ναι. ναι. το εξωγήινο ζήτημα και για άλλα για ουφολογία Τι λέει το κέφι σου για το 2020 Παντελή Κοίταξε, ε, εγώ έχω το, το πρόβλημα ή κατάλληλο το χάρισμα, δεν ξέρω εγώ το βλέπω και σαν πρόβλημα, στο ότι έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Με ενδιαφέρονται πάρα πολλά πράγματα, από πολλοί ειδικά πράγματα που είναι δύσκολο ακόμη και να μπουν σε λόγια με δύο λόγια, με θεματολογίες πολύ ειδικές, μέχρι και θέματα πολύ διαδεδομένα, πολλά εκ των οποίων, ας πούμε, τα έχω κάνει εγώ ο ίδιος, πολύ διαδεδομένα. Ε, και έτσι έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με ενδιαφέρει να, να συζητάω για πολλά πράγματα, να μεταδίδω πολλά πράγματα, διερευνώ και μελετώ πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά με, το, με κάποιο τρόπο αντικατοπτρίζονται πούμε, και στις εκπομπές, ανάλογα και με τη διάθεση, με τη συνθήκε με την κατάσταση. Να πω εγώ εδώ ότι είσαι κι εσύ ένα από που λέω και για μένα ότι πλήτεις που δεν πλήτεις. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με πολλά πράγματα γιατί του ενδιαφέρει, δεν πλήττουνε, αλλά στο τέλο που δεν πλήττει, Κατάστηγενε. Ε. Λοιπόν, να ακριβώς. πω εγώ εδώ στου φίλου. Ενώ αντίστοιχα, πούμε, βλέπω ότι και ο Αλπίντο, σαν σταθμό αντίστοιχα, αναπτύσσεται, φιλοξενεί όλο και περισσότερε απόψει, αναλύσει, ψυχαγωγία. Ε, και κάπως έτσι α, ε, αντίστοιχα λειτουργεί και ο Αλπίντος στην εξέλιξή του τότε είμαστε δεις. Σε, μία, σε ένα συντονισμό προς την διεύρυνση και την προέκταση των θεματολογιών και των ενδιαφερόντων εννοείται διότι όπως έχουμε πει εσύ κάθε τρίτη ασχολείς εδώ δύο ώρες από τη ζωή σου εγώ κάθε μέρα ο καθένας που είστε εδώ και δεν έχουν καταλάβει Πολλοί ακροάτες ή διάφοροι άλλοι ότι κάνουμε το χόμπι μας ακριβώς αυτό που προανέφερες ότι μας αρέσουν αυτά και δεν το κάνουμε με πίεση ψυχολογική ή εξαναγκασμό. Άρα όταν κάνεις το χόμπι σου με όποια μορφή το ευχαριστιέσαι γιατί δεν σε νοιάζει πόσο χρόνο αφιερώνεις ας πούμε για να κάνεις αυτό που θέλεις και σε αυτού του λόγου πάει πολύ καλά ο σταθμό. Έκλεισε με 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα παραπάνω από πέρυσι Ενώ έχει την ίδια δομή και υποδομή Δηλαδή το βραδάκι μόνο εκπομπές Το 19 είχαμε και εκλογές δύο φορές Είχαμε το καλοκαίρι μπήκε μετά Υπήρχε μια πτώση Δηλαδή παρόλα αυτά είχαμε 40 με 50% άνοδος το 19, το, το 19 από το 18 Και 120% από το 17 Αυτό σε web radio σημαίνει απίστευτα πράγματα συμμετρήσεις και θεωρώ το 20 θα πάει στο διπλάσιο γιατί ετοιμάζουμε και άλλα κόλπα συν τις στα τα λέω τώρα εγώ εδώ, τα ο Παντελής τα ξέρει και με το κώδικα μυστηρίων που θα ενισχυθεί γιατί έχει αλλάξει και αυτό το πλάνο θα το αναμορφώσει ο Βασίλης με το Web TV που ετοιμάζεται ήδη και περνάνε πλακάκια και λοιπά και λοιπά, μπήκε στην εφαρμογή έστω και και άλλα κόλπα που ετοιμάζουμε και θεωρώ ότι η χρονιά αυτή θα είναι η καλύτερη για όλου μα, και για εμά από τη μία πλευρά και για εσά από την άλλη την πλευρά, μου Και βέβαια, ένα μεγάλο μέρο γιατί επιμερίζεται αυτό οφείλεται και σε σένα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο τα βράδια τη Τρίτη γιατί σε γουστάρουν, σε διαβάζουν τόσα χρόνια, σε ξέρουν και θέλουν να σε ακούνε. Και ελπίζω να είναι όλοι καλά και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Είμαστε εδώ και σας μιλούμε από τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης, στον Αλπίντο 14.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 All the herd, let's stick in the shinty bowl The brick, the brack, the crack, And all, let's call it an Irish pub Hey! Caff is The Guinness pot and the cabbage crack The eye don't want to be paddy-truck We'll call it an Irish pub Well, I'll be fucked I swear upon the holy book The only crack you get Is a slap in the ear Well, I'll be fucked I'll laugh and burst your filthy mug If you draw one more shot fuckin' me beer Spite the drinks and pay the cost, We got us an Irish pub The quick run in the filthy dog, The black glass across the lug of the lady Oh, the dirty dog We got us an Irish pub It's over to me over to you We'll skip along the avenue who the hell is We got us an Irish pub Where I'll be fucked It's swear upon the holy boat The only crack you get Is a slap in the ear. Where I'll be fucked Don't love laugh first, you filthy monk If you drop one more shot I'll give me beer Colour, an Irish pub Plastic cups are polished for We'll hold the blood run right out the door I let the was we'll back for more We've got as an Irish pub Well, I'll be fucked It's ran upon the holy Book. The only crack you'll get is a slap in the ear Well, I'll be fucked I'll up and burst your filthy mug If you draw one more shot I'll give me beer <laughs> Gary on, kiss me, I'm Irish, Molly Malone A punch, a slant, a punk, my home We got as an Irish pub like the punches, trick the willows, strike me up The rakes I'm on the lift, he never runs So shallow, we got as an Irish pub Well, I'll be fucked I swear upon the holy book The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked love The love of us, you filthy mug If you drop one more shower, give me Αγαπητοί φίλοι, στη μεγάλη παρέα του albedo14.com Μυστικός διαστημικός σταθμό σήμερα συνδεδεμένος με τον albedo14 εδώ στη γη αγαπητοί φίλοι και ο ακούει ο albedo, ακούει και ήθελα να ρωτήσω κύριε κυβερνήτα εκεί να μου θυμίσεις και να πούμε στους φίλους την ενδιαφέρουσα αυτή που κατάληξε να γίνει σειρά τον εμφανίσεων σου στο Άστρα TV, στο μυστικό διαστημικό σταθμό Του τις τελευταίες τη χρονιά με τον ε, Βασίλη Στο μυστηρίων δες με το παντίζι του Βασίλη, ε. Ναι για τον Άρη και έχει πει Τρελά πράγματα πίστευτα καταπληκτικά Και θα θυμίσω εγώ στους φίλους Όταν ακουγόντουσαν αυτά αρχάς δεκαετία 90 από το αστόμα του Τάκη του παπά ότι υπάρχει νερό Ότι ό,τι ό,τι ό,τι σε συζητήσει, σε προβολέ που είχε φέρει από την Αμερική, σε ένα χώρο που υπήρχε και καναμέν, θεωρεί το εξωγήινη κατάσταση. Και τώρα βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει πληθώρα πληροφοριών, μέρο από αυτά έχει περάσει και στον κόσμο, Παντελή, και θέλω έτσι, λίγο στο κομμάτι αυτό που είμαστε τώρα να αναφερθεί, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έσπασε και την επισκεψιμότητα στο Άστα TV, δηλαδή τη Αγγοβίρα. Γι' αυτό και το τραβήξατε δύο-τρει συνέχειες νομίζω. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, και εν τω μεταξύ τι γίνεται, να πούμε και αυτό για του φίλου που το βλέπουν ή θα το δουν στο YouTube. Γιατί είναι, ανεβαίνουν οι εκπομπέ του Κώδικα Μυστηρίων στο αντίστοιχο κανάλι στο YouTube. Αν βάλετε στο YouTube, Κώδικα Μυστηρίων ή Βασίλη Μπαντίδη, θα ανακαλύψετε εκεί το κανάλι τη εκπομπή όπου αναρτώνται τελικά μετά την τηλεοπτική τους εμφάνιση και στο YouTube οι εκπομπές. Εκεί λοιπόν στο YouTube σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα αιώνιο πρόβλημα που έχει να κάνει με τα copyright, είτε είναι αυτά με τη μουσική, είτε είναι με εικόνες, είτε με ταινίες κλπ. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλές από αυτές τι εκπομπέ, εάν παίζουν κάποια βίντεο τα οποία τα παίζουν live στην στην τηλεόραση, ναι. αλλά μετά στο YouTube δεν συμπεριλαμβάνονται στην εκπομπή που, αναρτά, που αναρτάται στο YouTube, ναι. εξαιτίας των περιορισμών που υπάρχουν στο Υ, YouTube. Για Και τα έτσι, δικαιώματα, ναι. Τον ίδιο τρόπο έχουμε μια απώλεια στην ε, τελευταία εκπομπή για τον Άρη, που εγώ έδωσα στον ε, Βασίλη τον ένα κομμάτι από το αρχείο μου, το προσωπικό από τις φωτογραφίες ε, τη πάμπολε τις οποίες έχω συγκεντρώσει μέσα στους καιρού ε, από τον πλανήτη Άρη. Και ξέπεμπε την ώρα που μιλούσαμε και τις εικόνες αυτές οι οποίες δεν φαίνονται τώρα πλέον στην εκπομπή στο YouTube. Αλλά για αυτό το λόγο τις έχω αναρτήσει στο blog μου. Okay. Εάν λοιπόν στο ίντερνετ βάλετε παντελίδια Βλάκης, εκτός από το site του περιοδικού Strange, το strangepavlaegnarz.com, okay. που μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε για πολλά άρθρα και e και βιβλία και περιοδικά κλπ. Θα βρείτε στα αποτελέσματα και το blog μου, www.diannulakisblogspot.com ε, όπου εκεί στο blog μου έχω, έχω κάνει μια ανάρτηση και έχω αναρτήσει εκεί όλες τις φωτογραφίες από τον Άρη που ε, κανονικά θα φαίνονταν στο βίντεο για το YouTube. Στο βίντεο από κάτω, ας πούμε στα σχόλια, ο Βασίλης ο Παντήτης το έχει σημειώσει, αυτό το λέω και εγώ. Ναι, το πρόβλημα αυτό που προκύπτει από τα δικαιώματα του YouTube που υπάρχουν στο YouTube, από τα δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι κόμουνε και ε, Τώρα μουσικές. δεν ξέρω το σκεπτικό είναι να μην είμαστε πέσει γντάσει που δημοσιεύουμε ε, τι φωτογραφίε τη. Δεν ξέρω, τέλο πάντων ε, είναι το, το, το, το γνωστό πρόβλημα του YouTube το οποίο το, το, το, το έχουμε υπερβεί με αυτόν τον τρόπο. Τα έχω αναρτήσει εγώ στο blog μου. Ναι, Μπορεί έχει... κάποιο με το σχετικό link <coughs> να τα βλέπει από το blog μου. Ε, παράλληλα με την συζήτηση που κάνουμε εκεί στην εκπομπή. Έχει και το YouTube το δικό του κώδικα μυστηρίων μόνο. Ακριβώς, ναι. <χει> και έτσι λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα ο Άρης, γιατί είναι ο πρώτος αν θέλει, ε, ε, εξωγήινος κόσμος, τον οποίον γνωρίζουμε με κάποια λεπτομέρεια πλέον. Βέβαια να θυμόμαστε, όποτε λέμε αυτά τα γνωρίζουμε, πήγαμε, κάναμε, ποιους εννοούμε... Δεν, δεν το γνωρίζουμε εμείς, αλλά αυτοί που το διαχειρίζονται αυτό το πράγμα. Εμπροκειμένου η ΝΑΣΑ και οι συνεργαζόμενες μα μας και οι άνθρωποι που χειρίζονται όλα αυτά τα ρομποτικά διαφημοσκάθη. Ε, αυτοί είναι που τα γνωρίζουν αυτά και εμείς μαθαίνουμε ό,τι μας εκπέμπουν για να μάθουμε. Ε, είναι, το ξεκαθαρίζω στην εκπομπή, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ε, είναι τελείως δεδομένο ότι δεν μας τα λένε όλα. Και μόνο και μόνο από το καταστατικό της ΝΑΣΑ θυμίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το ακούσαν στις εκπομπές, ότι η ΝΑΣΑ έχει ένα καταστατικό όπως όλες οι εταιρείε, και το, νούμερο, το άρθρο νούμερο 1 του καταστατικού της NASA αποδεικνύει ότι δεν ε, γνωρίζουμε τα πάντα διότι στο άρθρο 1 αυτό ε, υπάρχει δυτή η αναφορά ε, στο ιδρυτικό καταστατικό της NASA λέω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει τίποτε η ΝΑΣΑ χωρίς την έγκριση της αμερικανική κυβέρνηση, αφού πρώτα δηλαδή αξιολογηθεί το πληροφοριακό υλικό που φέρει από το διάστημα κατά πόσον σχετίζεται η αφορά την ασφάλεια των ΗΠΑ ε, ή την ασφάλεια των πρότζεκτς των ΗΠΑ ναι, ή ναι, ναι. το αβαντάζ των ΗΠΑ κλπ. Επομένως αυτό από μόνο του δείχνει και άσε που και να μην υπήρχε αυτό θα ήταν πάλι δεδομένο αλλά α, το δηλώνουνε κιόλας αυτό από μόνο του δείχνει ότι αν έχουν 10 πράγματα από τον Άρη ή από πουδήποτε σε εμά συζητάνε τα δύο, τα τρία έτσι. Mm. Τα υπόλοιπα 7 έχουν προεκτάσεις οι οποίες σχετίζονται με δικά τους projects με δικές τους αβαντάζ, τους δικές τους λεπτομέρειες που θα του φανούν χρήσιμες ή που σχετίζονται με την ασφάλεια διαφόρων ζητημάτων και δεν αναφέρονται στον ευρύ κοινό. Είναι δεδομένο αυτό και μάλιστα να πούμε ότι πολλά από τα projects αυτά ε, γίνονται σε συνδυασμό ή σε συνεργασία με διάφορες επιστημονικές ομάδες επιστημονικές εταιρείες και είναι και ενδιαφέρον γιατί έχουμε εδώ έτσι και ένα παραντίγμα τι εννοώ εννοώ ότι αυτή την απαγόρευση αυτόν τον περιορισμό αν θέλετε ναι. με το μεταφέρει η ΝΑΣΑ και στους επιστήμονες οι οποίοι επιστήμονες υποτίθεται ότι λειτουργούν για την, ε, μεταξύ λειτουργούν για την αύξηση και την διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Να όμως που συνεργαζόμενοι με την ΝΑΣΑ δεσμεύονται και αυτοί από το άρθρο 1 της ΝΑΣΑ. Και έτσι λοιπόν έχουμε μία καραμπινάτη, φοναχτή ε, περίπτωση όπου υπάρχει επιστημονική αποκρύψη. Νόμιμη. Ναι, δεν μου λέει επιστημονική π... αποκρύψη. Και επίσης για κάποιους που τους φαίνονται παράξενο όλα αυτά, ότι εγώ επειδή είμαι του strange, εγώ λέω strange πράγματα. Όχι, μιλάω για ένα απλό... Ε, δεν είναι τόσο strange. Πού να μιλήσουμε και για τα strange. Ναι, δεν εσύ... ε, ένα, άλλο, ένα άλλο που συνδυάζεται, Διαπέφ. Γιώργο, που εσύ το ξέρει επίση καλά, Διαπέφ. είναι το εξή, ότι υπάρχει στην Αμερική, μια και μιλάμε τώρα για του Αμερικανούς και για την ΝΑΣΑ, ε, υπάρχει στην Αμερική και ο ειδικό ομοσπονδιακό νόμο περί εξωγήινων. Βέβαια. Ο οποίος, Federal Law. Ναι, ο οποίο ναι, ναι. νόμο αυτό ομοσπονδιακό απαγορεύει την οποιαδήποτε επαφή για του απλού πολίτε. Την οποιαδήποτε επαφή με εξωγήινος, την οποιαδήποτε επαφή με εξωγήινο σκάφο, τα οποιαδήποτε παρεδόσα με το εξωγήινο σκάφο αυτό και την οποιαδήποτε κατοχή αντικειμένων που έχουν προέλθει από εξωγήινα σκάφη. Τώρα εδώ αυτό είναι συγκεκριμένος fact νόμος που Εδώ λοιπόν εγώ έχω μία ερώτηση. Θέλω σε αυτού που το παίζουν λίγο ότι εμεί είμαστε strange, ας πούμε, και παράξενοι και τα λέμε παράξενα και αυτά δεν πολύ ισχύουν και είναι τη φαντασία μα και διαφορατέ, δηλαδή, όπω λένε μερικοί ε, Θέλω κάποιο να μου εξηγήσει αν γνωρίζει κάποια άλλη περίπτωση ενό νόμου μια χώρα που να αφορά σε κάτι φανταστικό. Ναι, δηλαδή, από δηλαδή. τη στιγμή που υπάρχει νόμο για αυτό το πράγμα, ο νόμο ο ίδιο δηλώνει ότι υπάρχουν εξογίνη, ότι υπάρχουν εξωγήινα σκάφη, ότι έχουν παρεδώσει με του πολίτε, ότι μπορεί, αμαλά, να κατέχει αντικείμενα από εξωγήινα σκάφη. Και ο νόμο αυτό έρχεται να κάνει μια νομοθετική παρέμβαση και να παρεμβεί σε αυτή την κατάσταση και να πει: Όχι, υπάρχει νόμο για αυτό το πράγμα, που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Άρα. Δεν υπάρχει νόμο που να είναι που δεν πουθενά στον κόσμο. Όλοι οι νόμοι βασίζονται πάνω σε κάτι καθημερινό, πρακτικό και πολύ συγκεκριμένο και έρχονται ακριβώς για να λύσουν ένα νομοθετικό πρόβλημα. Εκτός, εκτός αν υπάρχει ο μοναδικός νόμος στον πλανήτη για φανταστικά πράγματα. Ακριβώς. <ΣΣ> Έτσι λοιπόν νομίζω ότι όλη η συνωμοσιολογία η εντός η εκτός εισαγωγικών για το πράγμα ε, κάπου λίγο έρχεται στα ίσα της λίγο να ε, διαχωρίσει τη μοίρα από το σιτάρι ε, και μόνο με την ύπαρξη αυτών των δύο γεγονότων facts που σας λέω το άρθρο 1 του καταστατικού της Νάσα που από μόνο του δίνει τροφή όχι απλά σε συνωμοσιολογία αλλά σε συνωμοσία κανονική και το, ο ομοσπονδιακός αυτός νόμος που αναφέραμε μάλιστα τον έχουμε αναφέρει επανειλημμένο στο περιοδικό Strange και με ε, όλα του τα στοιχεία, την ε, χρονολογία έκδοστής του, τον αριθμό πρωτοκόλου του τον αριθμό των νόμων και λοιπά και λοιπά για κάποιον που θέλει να το διερευνήσει περισσότερο ε, Αυτά λοιπόν είναι δυο μικρά στοιχεία που δείχνουν ακριβώς τι, τι, σε, σε τι βασίζονται αυτές οι καταστάσεις Δεν μου λες να σου έξω ε, κάτι Ναι, πες Εγώ έχω στα χέρια μου με, από VHS ακόμα κασέτα από τη δεκαετία του 90 τον, αυτόν τον καθηγητή τον Χόκλαντ μωρέ τον λένε το ξεχνάω ο, Hoagland, τον, ναι, ο, ο Ρίτσαρ Ο Ρίτσαρ Χόκλαντ, που έχει κάνει αναφορά σε αμφιθέατρο τεράστιο όπου παρουσιάζει λοιπόν τότε αρχές 90 τις πρώτες πληροφορίες παύλα εικόνες που είχε ο άνθρωπος και μπορούσαν να δημοσιεύσει σε αμφιθέατρο επαναλαμβάνω για το περίφημο αυτό κεφάλι που γνωρίζουμε όλοι την πυραμί... το, πρόσωπο στον, Άρη, λέω, το ναι. πρόσωπο στον Άρη την πυραμίδα που υπάρχει και τι ατελείωτες αυτές σχηματογραφές εκεί πέρα και έξω εξωπραγματικό πριν 30 χρόνια. Σήμερα λοιπόν όπως λες τώρα για να το δέσουμε υπάρχει νόμος και απ' την άλλη ο κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά μπορεί να παίζουν ενώ αντιθέτως πιστεύει αυτό που πολύ ωραία περιγράφεις κάθε φορά που είσαι μόνος και το γουστάρω πάρα πολύ εγώ τη μηδενικότητα του ανθρωπίνου όντω που είναι μια ένα μηδενικό πάνω στον πλανήτη, σαν κόκά μου και λέει, ξέρει ποιο είμαι γόρεύ και τα λοιπά. Και μου άρεσε πολύ η αναφορά που έχει κάνει και είμαστε ένα αριθμό και μόνο και τίποτα άλλο. Οπότε ναι. να μην την ψωνίζουμε γιατί έχουν βγει εδώ επιστήμονε, όπω είναι ο Κατσάρος ο Νίκο και πολύ άλλοι και λέει επιστήμο για την παγκόσμια κοινότητα επιστημονική, ο άνθρωπο, εννοεί τα 7 δισεκατομμύρια του υπάρχει και μια κάστα, ξέρει, είναι πειραματό ζωό και αποδεικνύεται από την καθημερινότητά μας από ότι μας πασάρουν να βλέπουμε, να τρώμε και λοιπά. και σου λέει εντάξει μπαμπακόπιτα το λέω εγώ αλλά τέλος πάντων που συμφωνείς Στυχώς ισχύει αυτό Γιώργο δυστυχώ. Ναι. είμαι και εγώ τη ιδέας άποψης ότι ισχύει ε, δεν χρειάζεται να είσαι μάλιστα ιδιαίτερη νοημοσύνης ούτε να γνωρίζει ε, ε, ιδιαίτερα πολλά πράγματα για να το καταλάβεις σε πόσο Μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που λες. Και το λέμε δυστυχώς για να απλοποιήσουμε τη σκέψη μας, γιατί όπως λέει ο Λαβιολέτη 24 δεύτερα είμαστε για την πλανητική κατάσταση, οπότε ο, ο, ο γήινος χρόνος, ο βιολογικός του ανθρώπου, οπότε τι ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, όταν είσαι 24 δεύτερα για το σύμπαν. Ναι, 20... πρέπει να προσπαθήσουμε στον χώρο και στον χρόνο που μας αντιστοιχεί, αυτή είναι η θέση εδώ του δικού μας ε, μυστικού διαστημικού σταθμού η αν θέλεις και η θέση του Strength ε, να το στο δικό μας χωρόχρονο που μας αντιστοιχεί Έτσι. να κάνουμε τη δική μας προσωπική εξερεύνηση να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να πάρουμε τη δική μας προσωπική θέση απέναντι στα πράγματα ε, να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την συνεχή προπαγάνδα που συμβαίνει στου χώρους της γνώσης και της γνώμης. Ε, να διερευνούμε η ίδιοι τι γίνεται, να επιλέγουμε λίγο τους φίλους μας, να επιλέγουμε λίγο τους φορείς της πληροφορίας, να αποκτήσουμε κριτήριο να βρισκόμαστε σε επαφή αςούμε, και με την μυστική ροή πληροφορίας, δηλαδή με όλους εκείνους τους ανθρώπους στον κόσμο διαχρονικά, οι οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν να περάσουν μηνύματα ε, κάτω από το τραπέζι, ας πούμε μέσα από τα βιβλία τους, από τις ταινίε τους από τη μουσική τους ε, είναι πραγματικά μια σωτήρια ροή πληροφορία αυτή το να μπορούμε να τη διακρίνουμε και να την παρακολουθούμε ε, εύκολα μπορεί να καταλάβει, το καταλάβει κανείς αυτό αν δει μια ιδιαίτερη ταινία η οποία θα τον εμπνεύσει η οποία θα τον πληροφορήσει ε, αν ανατρέξει σε συγκεκριμένα ε, παράδειγμα ροκ κομμάτια τα οποία μεταδίδουν μηνύματα καταπληκτικά αν ε, διαβάσει τα κατάλληλα βιβλία κατάλληλων συγγραφέων βλέπει ακριβώς αυτή, την, αυτή τη μυστική ροή πληροφορίας αυτό το Radio Nowhere αυτή την εκπομπή που εκπέμπεται από το πουθενά μέσα από άπειρου ε, αποστολής προς επιλεγμένους παραλήπτες είναι νομίζω ένα σημαντικό κεφάλαιο το να μπορεί κανείς να τα παρακολουθεί αυτά για να από την κεντρική εκπομπή της προπαγάνδας, του mainstream, που διαμορφώνει τη λεγόμενη κοινή γνώμη, έτσι. έτσι. Λοιπόν, θυ μου θυμίζω εδώ τι ένα σημείο Δηλαδή, ε, για όποιους προβληματίζονται σε αυτά, έχω να πω μόνο μια ατάκα. Ότι τι νόημα έχει να έχει την ελευθερία της γνώμης σου, να έχει την ελευθερία όπως πάει, στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, ναι. Ε, ο καθένα έχει ένα βήμα και έχει μια γνώμη και τι λέει, α ας... πούμε. Τι νόημα έχει να έχει την ελευθερία τη γνώ, γνώμη σου, όταν η γνώμη σου είναι η ίδια μόνον των άλλων, Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, λέει εδώ ένα φίλο και μου θυμίζει ε, μία ρίση του Γούδη στο Άλτερ στι εκπομπέ τη Φίλη του Ανεξήτου που λέει ότι όλοι είμαστε. Παλές, σ... ναι. ότι... Το είχε πει ο αυτό σε μία εκπομπή: Ότι είμαστε όλοι σε ένα ζωολογικό κήπο και. Μα έχουν μάλλον σαν να είμαστε σε ένα ζωολογικό κήπο. Η εξωγήινη είναι η ατάκα που είχε πει ο, ε, ο Γουδί, Ναι, είναι μια παλιά άποψη αυτό ότι εφόσον βρισκόμαστε υπό την παρατήρηση κάποια εξωγήινη νοημοσύνης, αυτή δεν θα ήταν όπω και εμεί. Δεν είμαστε σε κατώτερες μορφέ ζωή, ανώτεροι από εμά, ε. Ναι, σε κατώτερες μορφέ ζωή δεν είμαστε τόσο παρεμβατικοί, εάν δεν την εξολοθρέψουμε, α πούμε. Ε, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε υπό την παρατήρηση μιας ανώτερης εξωγήινης νοημοσύνης η οποία μας αφήνει να απέζουμε ασού και αυτή μας παρακολουθεί, μας παρατηρεί όπως ακριβώς εμείς παρατηρούμε για παράδειγμα τα ζώα που βρίσκονται στα διάφορα εθνικά πάρκα της Αφρικής τα οποία τα προσεγγίζουμε με τα τζιπ μα και τα κινηματογραφούμε. Ναι, τα ίδια δεν καταλαβαίνουν ακριβώ τι γίνεται. Βλέπουν ένα μυστηριό σα αντικείμενο να του πλησιάζει. Ναι, ναι, ναι. Ε, πολλά από αυτά τα παγάγουμε, του βάζουμε διάφορα μπρασελέ, διάφορα τσιπάκια για να τα παρακολουθούμε μετά τι γίνεται. Αυτά δεν καταλαβαίνουν και πολλά. Yeah. Λουπού, είναι ένα τέτοιο παραλληλισμό αυτό, είναι μια παλιά άποψη, η οποία βέβαια ξεκινάει και κατά κύριο λόγο αυτέ οι πεπιθήσει, αυτή η προσέγγιση, ξεκινάει από τον ίδιο τον πατέρα της εναλλακτική έρευνας τον Fort, Φόρτ ο οποίος ήδη από το 1910-16 έχει τα πρώτα ουφολογικά παρόλο που επίσημα η ουφολογία αρχίζει το 1947 με τη θέα του Κένεθ Άρνολτ και με το Ρόνγκ Παρόλα αυτά ο Fort Φόρτ έχει αρχίσει 30 χρόνια πριν το 1916 στα βιβλία του καταθέτοντας ερευνητική ουφολογία κανονικότατη μέσα από τα βιβλία, της επιθεωρήσεις και τις εφημερίδες που έχει υπό την εποπτεία του, η οποία ξεκινούν από το 1700 μέχρι τις μέρες του. Και εκεί έχει καταθέσει και την άποψη του Τσάρς Φότ με το θερλικό μεγάλο κείμενο το οποίο έχει μείνει στην ιστορία που λέει «We are property, είμαστε ιδιοκτησία». Ναι. Μάλιστα στο τελευταίο τεύχος του Στρέινς Έχουμε συμπεριλάβει το ε, κανονικό αυτό θερλικό κείμενο του Σαρσφόρτ που προκάλεσε τελικά όλες αυτές τις επιθύσεις ναι. το Είμαστε ιδιοκτησία κείμενο ναι. Επίσης για πρώτη φορά στα ελληνικά Και ε, ένα μεγάλο κομμάτι της οφολογία που κάνει ο Σαρσφόρτ Με κανονικά περιστατικά ε, UFOs και όντων και ε, σκαφών Από το 1720 μέχρι τις μέρες του ε, Οι, οι, οι οποίε με το 1916 που τα γράφει αυτά ε, μάλιστα μα κάποιο τα δίνει πολύ εντυπωσιακά, είναι ακριβώ αν καμία διαφορά Είναι ακριβώς σαν τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν έχουν καμιά διαφορά. Ε, θα δει περιστατικά του 1821 για παράδειγμα, από τη στιγμή που εμεί εδώ στην Ελλάδα κάναμε την Πανάσταση 21 με τις Κουστανέλε. Εκείνη την ίδια περίοδο, α πούμε σε άλλα μέρη του κόσμου, ε, είχαν περιστατικά ουφολογικά τα οποία δεν έχουν καμία. Απολύτω διαφορά από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα ή που αντιμετωπίζουμε στη δεκαετία του 90, του 80, του 60 κλπ. Λοιπόν, να πω εδώ τώρα για να το πάμε Αυτή εκεί. Κυριακωμένοι το... δηλαδή από τον Τσάρτ από, από, από, από, από τη στιγμή που ξεκίνησε η ιστορία τη εναλλακτική έρευνα, γιατί αυτό είναι ο νόμο και ο πατέρα όλων των ερευνών αυτών, ο Τσάρτ Γι' αυτό και τα φαινόμενα τα παράξενα, εκ τον τη το ονομάζονται όλα φορτιανά φαινόμενα, φορτιαν. Ε, αυτό για να καταλάβει έχει βγάλει και, και του όρου τηλεμεταφορά, τηλεοράφεια, πώ θα λένε αυτό, αυτόματι ανθρώπινη ανάφλεξη, όλα τα παράξενα φαινόμενα, α πούμε, μέχρι και οι ορολογίε του είναι οι δικέ του. Να σου ρωτήσω κάτι τώρα, επί τη ευκαιρία που είμαστε στο θέμα το ανθρώπινο είδο είναι πειραματόζωο. Εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί σε απαλλάσσει από πολλέ λυθιότητε η σκέψη αυτή και προσαρμόζεις την καθημερινότητά σου και την απλοποίηση. Έχουμε ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια υπάρξει ανθρώπων στον πλανήτη και λένε πολλοί τώρα ότι η ελίτ θέλει να γίνουμε 500 εκατομμύρια. Άρα κουμπώνει, α το πούμε θεωρητικά, ρητορικά για να μην παρξιθούμε, ότι αφού είμαστε πειραματόζωα, σου λέει τα 7 δισεκατομμύρια πειραματόζωα είναι τα ίδια. Πετάμε στον κάλακτο να χρήσουν τα 6,5, και κρατάμε τα 500, όμως θα ξαναεξελίξουμε ή τα αναβαθμίσουμε. Και δεν απέχει αυτή απ η ρητορία τη μελούση πραγματικότητο, είναι η άποψή μου αυτή. Ναι, και μάλιστα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ε, παράδειγμα δηλαδή, ανθρώπων σαν εμένα, για παράδειγμα, ή σαν εσένα, ναι. που προλάβαμε στη ζωή μα την ίδια. Δεν έχουμε άλλο παράδειγμα στην ιστορία τη ανθρωπότητα, το ξαναλέω. Που προλάβαμε στη ζωή μα την ίδια. Και είδαμε τον πληθυσμό τη γη να διπλασιάζεται. Λάθο. Όταν θυμάμαι, είδαμε τον πληθυσμό τη γη, εμεί οι ίδιοι, να διπλασιάζεται. Ναι, και α, να σου θυμίσω λίγο. Δηλαδή, λοιπόν... Γιατί θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο, το, το θυμάμαι σε αυτέ. Μικροί, μικροί, μικρά παιδάκια στο σχολείο, μα μαθαίναμε ότι ο πληθυσμό τη γη ήταν 4 δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή πλησιάζει. Έχει ξεπεράσει τα 7.5. τα 8. Ναι, και να πούμε ο εδώ τώρα... Το λάβαμε στη ζωή μας ναι. να υπερδιπλασιαστεί ο πληθυσμό της γη. Και μάλιστα με ένα αριθμό ραγδαίο ο οποίος είναι εξωπερίεργος. Δεν έχει ξανσυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, ποτέ. Και να το συνδέσουμε εδώ, να πούμε γιατί γίναμε καταναλωτές, γιατί όταν τα τρία δι γίνουν 6 7, θέλουν άλλα τρία τόσα δί. Φαλτά, παπούτσια, πουκάμισα, κουβέρτε, κρεβάτια, σεντόνια, κατάλαβε το να πω, ναι, ναι. αυτοκίνητα κλπ. Να θυμίσουμε λοιπόν στους φίλους, γιατί έχει σημασία, την εποχή του Κολόμβου ο πλανήτης λένε ότι είχε 500 εκατομμύρια κόσμο. Προς το ένα δις το πολύ. Σε 500 χρόνια, μάλλον σε 400 χρόνια μέχρι τις αρχές του 20ου έπιασε το ένα με 1,5 και μέσα σε 110 χρόνια πήγε 7 Μιλάμε για τρέλα. Στα τελευταία 120 χρόνια, 130, πήγε 7. Πενταπλασιάστηκε δηλαδή. Και τώρα σου λέει, από τη μία λένε ότι η χωρητικότητα είναι για 14 το πολύ, για να έχουμε και να τρώμε, απ' την άλλη σου λέει, αφού είναι πειραματός, δώσ' μία να φύγουν με καρκίνους, με μολύνσει, με εμβόλια, με αρρώστιες, με σκατόφαγα ξέρει τι εννοώ τώρα, τρας να πούμε ναι. Οπότε σε μια πεντικονταετία θα έχουν Με τους ρυθμού που πεθαίνουν θα έχουν, μας έχουν αφήσει ήσχος. Και μου αρέσει αυτή η άποψη Διότι δεν έχει μέσα χαζοεγωισμό Δηλαδή πάρ' το παλτό σου και πήγαινε παρακάτω πώ να το πούμε Έχουμε παρεμεινεύσει όλες τι έννοιες Και να το συνδέσω εγώ και άλλο Αν θες το σχολιάζει. Γι' αυτό εδώ επειδή είναι η μαμά Ελλάς είναι το, η μητέρα, το matrix, η μήτρα του συστήματος πολιτιστικά, φέρνουν ό,τι λάσπη κυκλοφορεί για να ρίξουν στα πατώματα την καλή ενέργεια και να πέσει να την πλακώσει η κακιά ενέργεια η οποία μεταφέρεται εν είδη οι, οι Ναι. Έχουμε είναι πολλά μου. να πούμε πάνω σε αυτό έτσι Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό Εδώ παντελής Γιαννουλάκη Σε σύνδεση σήμερα τη νύχτα Όπως κάθε τρίτη τη νύχτα έτσι και τώρα Κάνουμε μια ιδιόμορφη συζήτηση Μαζί με τον Γιώργο Καρποδίνη Από τον Αλμπίντο 14 αγαπητοί αλμπετο albedo14.com σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό με ιδιαίτερη σύνδεση σήμερα γιατί κάθε τρίτη συνδέεται ο Παντελής εδώ με τον Αλμπέτο 14com αλλά σήμερα είπαμε να μιλήσουμε μαζί να πούμε αυτά που λέμε να υπάρχει μια διαδραστική εκπομπή σε σχέση και με τους φίλους να μεταφέρω εγώ και τις ερωτήσει κλπ <coughs> Μία φίλη, λέει, εδώ, ρωτάει, παντελή, εάν η Αμερικάνικη νομοθεσία απαγορεύει επαφές μόνο με εξωγήινους ή και με, σε αυτό που είπες πριν δηλαδή, και εσωγήινους. Ε, κοίταξε να δει ε, ακούς? Ακούει, ακούει. Ε, κοίταξε να δει. Ε, εντάξει, ναι, είναι ωραίος προβληματισμός Α. αυτός. Το, μην ξεχνά ότι το έννοια του εξωγήινου ε, κατά βάθος τι σημαίνει ε, για τους περισσότερους ανθρώπου. κατά βάθος, σημαίνει κάτι που δεν το έχω δει στη γειτονιά μου δηλαδή οτιδήποτε είναι άγνωστο, παράξενο ε, δεν γνωρίζουμε περιπτώσεις πρόκειται, δεν μπορώ να δώσω μια εύκολη ερμηνεία ναι, ναι. εύκολα χαρακτηρίζεται εξωγήινο εμφανίζεται έτσι λοιπόν, α πούμε ότι είναι θέμα γιατί και το Τσογίνο το έχουμε λίγο μυθοποιημένο, Το ε, έχουν Εβραίου. Το έχουν ενιδωρήσει. Το Τσογίνο σημαίνει κάτι από πολύ μακριά. Ναι. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ε, εσύ αυτή τη στιγμή θε στην Αθήνα. Άμα ξεκινήσει, πε με τα πόδια, α πούμε, να πορεύει προ Βορράν, για παράδειγμα. Ε, κάποια στιγμή το μεγαλύτερο πιο μακρινό σημείο που μπορεί να φτάσει προ Βορράν είναι ο Βόρειο Πόλο. Ε, Φαντάσουν να συνέχιζε και πέρα από τον Βόρειο Πόλο, έτσι ε, θεωρητικά το ε, λογοτεχνικά. Ε, με τα πόδια, κάποια στιγμή θα πάνε στο φεγγάρι, α πούμε. Είναι ένα μέρο και αυτό, δηλαδή, όπω είναι η Λάρισα, όπω είναι το Λονδίνο, όπω είναι το όσο τη Νορβηγία, γιατί δηλαδή είναι ένα μέρο και η Σελήνη. Ε, και αντίστοιχα και οι άλλοι πλανήτε, ε, οι άλλοι κόσμοι κλπ. Και έτσι λοιπόν, κάτι το οποίο είναι εξωγήινο στην πραγματικότητα είναι κάτι που προέρχεται από πάρα πολύ μακριά. Αυτό είναι όλο. Τώρα, αν αυτό το πάρα πολύ μακριά για σένα είναι το Όσλο τη Νορβηγία, για παράδειγμα. Είναι εξωγήινο. Αν είναι το εσωτερικό της γης που λέει ότι θα μπορούσε ο ομοσπονδιακός αυτός νόμος να αναφέρεται για παράδειγμα σε εσωγήινος, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά επίση. Και στην προκειμένη περίπτωση άλλο τόσο απόκριφο όσο, μας, όσο θα ήταν σε εμά ένας εξωγήινος πολιτισμό για τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Ε, και έτσι λοιπόν έρχονται όλα αυτά και ταυτίζονται. Δηλαδή το πολύ μακρι, τα, τα πολύ μακρινά πράγματα είτε, είτε είναι γνωστά άγνωστα, είτε είναι άγνωστα γνωστά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι χαρακτηρισμοί που έχουν ενδιαφέρον, έρχονται και ταυτίζονται στο τέλο. Οπότε ο χαρακτηρισμό εξωγήινο, α πούμε, είναι λίγο σχετικό. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγο που βλέπετε ότι στην αγγλική γλώσσα, κατά κύριο λόγο, δεν λένε extraterrestrials, εξωγήινοι δηλαδή, αλλά λένε aliens, ξένοι. Έτσι, μπράβο. Επομένω, οτιδήποτε δηλαδή είναι alien, εμεί το alien το μεταφράζουμε εξωγήινοι, αλλά οτιδήποτε είναι alien είναι ξένο δηλαδή, είναι ξένο προ εμά. Ναι, και αυτό να υπάρχει... συμπεριλαμβάνει και του εσωγήνου και του οποίουδήποτε και του εξω, εξωδιαστασιακού και οτιδήποτε. Και διότι, ο, οποιονδήποτε έρχεται από πολύ μακριά. Λοιπόν, ε, θα ανοίξω μια παρένθεση τώρα γιατί το θυμήθηκα και θέλω να μου το θυμίσει. Γιατί δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέα και ήταν καταπληκτικό. Το είχα ακούσει σε μια ομιλία σου όπου να πω στου φίλου εδώ στο θέατρο γνωστό που το έχουμε με τον Χρήστο το Τζάγκα με το λάμπρο το τζάγκα, ο χρήσιος αδελφός του εσχωρεμένος και θα γίνονται εκεί παραστάσεις διάφορες αλλά θα κάνουμε και ομιλίε γιατί δεν είχαμε ένα χώρο έτσι δυνατό μόλις φτιάξει ο καιρό βέβαια και έχω πει και σε άλλη εκπομπή δεν δει, όσοι δεν ξέρουν και δεν έχουν δει να σολάρει στο stage μόνος του με τα θέματα που αναπτύσσει ο Παντελής δεν έχουν δει τίποτα γιατί το έχει αυτό το ταλέντο το λέμε δεν είναι κοπλιμάν, είναι αυτό που έχει και τον ξεχωρίζει Είχε κάνει μια ομιλία Λοιπόν στο θέατρο Αθηνά Τότε και ο κόσμος ήταν μέχρι έξω Στην Πατσίων, Όπου είχε πει για ένα συγγραφέα Τον ξεχνάω το όνομα του Αλλά θα τον θυμήθεις άμα σου πω το περιστατικό Έλα, ο... που, Αν μου δυο στοιχεία θα το θυμήσω Είμαι σίγουρος Ήταν κάπου φυλακή Ή τον είχαν βάλει δεν θυμάμαι Και παίρναγε το φως τη ημέρα Από τη Από μια τρίπα ναι. Από το κελί του 10, στήλω, ναι. 10 λεπτά και στα 10 λεπτά αυτός καθόταν και γραφέ Ναι Είναι ένα σπάσιο Φιτυχώς Είναι μια πολύ θλιβερή περίπτωση στην ιστορία της γνώσης Είναι η περίπτωση του Ρότζερ Μπέικον Μπράβο ε, είναι, είναι, είναι συνωνόματος με τον Φρανσις Μπέικον Θύμισε τον... το αυτό το Φίλω. θέμα παρακαλώ Ρότζερ Μπέικον Στον οποίο χρεώνονται πολλές από τις ε, εφευρέσεις Όπως για παράδειγμα οι διάφορε εφαρμογέ τη οπτική, τα γυαλιά, τα τηλεσκόπια, αυτά τα μικροσκόπια, ναι. ε, έχουν θεωρούνται ότι είναι ο πατέρα του ο Ρότζερ Μπέικον και άλλα πολλά. Είμαστε, ήταν και αλχημιστή και φιλόσοφο και μυστικιστή και τέλειο γνώστη τη αρχαία ελληνική γραμματεία. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα τη εποχή. Τώρα μιλάμε για το 1600. 1500-1600. Ναι. Ο οποίο ήταν θύμα του θρησκευτικού συντηρητισμού τη εποχή. Ε, δηλαδή επειδή είχε ήδη ο ίδιος το φωταέριο με το οποίο ε, φωτίζον, φώτιζε το δωμάτιό του τις νύχτες γιατί όλοι αυτοί οι σοφοί, οι παράξενοι του παρελθόντος είχαν ε, το ε, καταλήξει και σε εφαρμογέ των επινοήσεων του και των εφευρέσεων του, αλλά τότε ναι. που είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό δεν υπήρχε ας πούμε αυτή η έννοια του εμπορίου που υπάρχει σήμερα μέσω τη οποία μπορεί μια εφεύρεση να γίνει διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο προ συμφέρον του εφηβρέτη για να έχει αυτό το κίνητρο. Ναι. Ε, έτσι λοιπόν πολλέ από τι εφηβρέτε και τη αρχαιότητα ακόμα παρέμεναν ε, ε, ε, στην κατοχή των ανθρώπων που τα είχαν στα χέρια του. Δεν τα δίνανε στου άλλου. Το ίδιο είμαι σίγουρο θα συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, αν, κάποι, αν για παράδειγμα εμεί αυτή τη στιγμή ήμασταν στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Σουμερία, είχαμε στα χέρια μα για παράδειγμα μια πτυτική μηχανή την οποία εφήβραμε εμεί. Δεν είχαμε κανένα λόγο να τη δώσουμε και στου υπόλοιπου. Την είχαμε εμεί και κάναμε βόλτα. Τον βλέπανε οι άλλοι και λέγανε Ο Απόλογο. Ένα παράδειγμα. Ναι, ή ο Θεό. Λοιπόν, αντίστοιχα ο Μπέικον λοιπόν, είχε το φωταέριο με το οποίο φώτιζε το δωμάτιό του και τον βλέπανε οι διάφοροι καλόγεροι. Αυτό κάποια στιγμή ε, ήταν και σε ένα, ε, σε ένα μοναστήρι ζούσε. Τον βλέπανε οι, οι καλόγεροι, α πούμε, και θεωρούσαν ότι ήταν η φωτιά του διαβόλου. Γι' αυτό είχε κάποιο συμβόλαιο με τον διαβόλο. Ναι. που είχε δώσει ας πούμε αυτές μαγικές συσκευές ναι. και βάσει αυτών και άλλων κατηγοριών τον κατη κατηγορήθηκε σε επίπεδο όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα απλοϊκά, ας το πούμε έτσι από την Ιερά Εξέταση ας το πούμε ναι. δεν ήταν έτσι ακριβώς ας πούμε αλλά τέλος πάντων ας το πάρουμε έτσι από την Ιερά Εξέταση όπου τελικά τον καταδίκασε σε φυλάκηση ναι. ε, του κάψαν τα βιβλία ε, μάλιστα ε, χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους βιογράφους του ότι τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά έργα του καρφώθηκαν στους τείχους για να φαγωθούν από τα σκουλίκια. Για να, τα φα... για να... Για να τιμωρηθούν από τη φύση. Ε... Και άλλα τέτοια περίεργα τα οποία κάναν την εποχή εκείνη. Mm -hmm. Και τον ίδιο τον καταδικάσανε να ζει μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή σε ένα κελί. Ο οποίος συνέχιζε να γράφει τα έργα του από την γενεοδωρία κάποιου δεσμοφύλακα τον οποίο είχε δωροδοκίσει ένας φίλο του. Να του δίνει χαρτί και μολύβι ας πούμε. Ο άνθρωπος ε, καθόταν μέσα στο κελί του για να προωθήσει, ας πούμε, τη γνώση και κατέγραφε ε, το χαρτί, ας πούμε, όλες τις γνώσεις, τις εμπνεύσεις, τις ιδέες δέκα λεπτά την ημέρα, όσο έμπαινε το φως από μία τρύπα που είχε για παραθυράκι. Απίστευτο. Ναι. Πέρα στο τέλος της ζωής του που αφέθηκε ελεύθερος και είχε τυφλωθεί ο άνθρωπο. Ε, Είπε, ότι, είπε την ατάκα ότι μετανιώνω, λέει, που αφιέρωσα όλη μου τη ζωή, ας πούμε, για να βεργετήσω με, τη, με τις γνώσεις την ανθρωπότητα και έπρεπε να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, ας πούμε, και όχι με τον κόσμο που με καταδίκασε κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Το έχει πάρει λίγο, έχει απογοητευτεί από τέλο τη ζωή του. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση καλύτερη, δεν υπάρχει Ένα αυτή. Ένα ήρωας, ήρωας τη γνώση, τη Σοφίας, ο Ρότζερ Μπέικον, ας πούμε, ο οπο μου, μου θυμίζει λίγο την τελευταία ατάκα που είπε ο Γκέτε ξεψυχώντας και είπε «Licht, mehr φω, φως, περισσότερο φως». Ήτανε, δηλαδή την ώρα που πέθανε ο Γκέτε είπε ε, να σκοτάδι και ζήτησε να ανοίξουν ναι. να τις κουρτίνες να μπει περισσότερο φως, είτε είδε φως που του άρεσε τόσο πολύ που είπε «δώστε μου κι άλλο φως». Δεν είναι ξεκάθαρο τι από τα δύο και αυτό το φως, περισσότερο φως του Γκέτε α πούμε πρακτικά στον Ρότζερ Μπέικον ας πούμε ήταν αυτά τα 10 λεπτάκια για τα οποία η ψυχή του ε, αντίστοιχα αναφωνούσε περισσότερο φως για να μπορέσω να γράψω θύμισε μας θύμισε ε, μας. <coughs> μας για τον άνθρωπο αυτόν με τέτοια δύναμη ψυχής ποια ήτανε κάποια από τα γραπτά του ή τι έμεινε και εκεί Ακολουθεί το όνομά του αυτό, θέλω να μας θυμίσεις, Έχουν μείνει κάποια... Mm -hmm. είχε, είχε δεκάδες... Ε, δεκάδες έργα είχε συγγράψει ο Μπέικον, ο Ρότζερ Μπέικον. Εύκολα μπορεί κάποιος το, το ίντερνε να βάλει Ρότζερ Μπέικον και να ανακαλύψει τους τίτλους, οι οποίοι είναι αφήνει η περίτεχνη λατινική τίτλη τη εποχής ε, για να βρει, ας πούμε, τα εναπομείναντα έργα του Μπέικον. Έστω ε, σαν τίτλου. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε ίσω μέσω ίντερνετ να βρει κάποια από αυτά στο. Ναι, δηλαδή μου λέει το In κεντρικό. Το main που λέμε, δηλαδή να υπάρχουν σε PDF α πούμε ή κάτι τέτοιο. Το, το κεντρικό Όταν μήνυμα. Όχι, είναι στα λατινικά τα έργα εκείνη την εποχή. Οι, οι, οι λόγοι έγραφαν στη λατινική γλώσσα. Ε, τα πρωτότυπα είναι στα λατινικά, σίγουρα θα έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά κάποια. Ναι, το κεντρικό μήνυμα τη φιλοσοφία του ποιο ήταν αυτό, θέλω να άκουσω. Ήταν η εξερεύνηση, η εξερεύνηση. Ήταν από αυτού του εξερευνητέ της γνώσης, Εφευρέτη, αλχημιστής, κυστής, λόγιο. Άρα με δύο ε, το, λόγια. Η κεντρική του, το του, του πεποίθηση ήταν ότι, ότι ο άνθρωπος εξερευνώντας μπορεί να ε, ξεκλειδώσει όλα τα, τα μυστικά των πραγμάτων που υπάρχουν γύρω του, να τα υπερβεί και να μπορέσει να κατανοήσει και τον Θεό. Άρα, μέχρι τώρα, έχουμε 2020. Ήταν ένα από του πρώτου, όπω το, το εννοούμε σήμερα ρομαντικά, το οποίο δεν ισχύει πλέον. Αλλά τέλο πάντων, στο παρελθόν ίσχυε, υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν δηλαδή ένα από του εμπνευστέ τη επιστήμης. Άρα, να πούμε σήμερα, ενέτη ναι, 2020. ανθρώπου δηλαδή που αναζητούσαν τη γνώση αυτή. Παντελήμουν. ανθρώπου. Για να το δέσουμε με τα σημερινά και για, με την πρώτη αυτή η ωραία εκπομπή που κάνουμε σήμερα εδώ του 2020. Και σήμερα, ακόμα, με τι γνώσει που υπάρχουν, με την πληροφορία που υπάρχει, με τα διαδίκτυα, με όλα αυτά, μόλι βγει ένα και πει κάτι προχωρημένο, επειδή δεν χωράει στον εγκέφαλο των αλωνών και μπορεί να θέλουν 30 χρόνια να τον διλήσουν, πέφτουν απάνω του και τον ελληνικορούν. Να μην πω άλλε λέξει. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι από το μεσαίωνα. Από το μεσαίωνα ναι. Δεν έχει αλλάξει πολύ αυτό. Από το μεσαίωνα δεν έχει αλλάξει κάτι. Και γιατί δεν έχει αλλάξει, Αυτό να πει αλλά θέλω έτσι σαν yeah. ένα αφιέρωμα, το πούμε, έτσι. αφιερώνω δηλαδή, yeah. σε αυτούς τους ε, ήρωες, τους ρομαντικούς, του ρομαντικού, του παρελθόντος που αγαπούσαν τόσο πολύ τη γνώση την οποία μας την χάρισαν και εξελίστηκε μέχρι σήμερα και έχουμε ε, την ιστορία της ε, φιλοσοφίας, την ιστορία των γνώσεων του ανθρώπου και δεν αρχίζει ο καθένας μας από το μηδέν έχω να σας πω κάτι για αυτό το μηδέν ναι. ε, θέλω να κάνουμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι αν ε, ε, δεις στο, στο playlist του, δια, του μυστικού διαστημικού σταθμού το έχω έτοιμο. με το τραγούδι των Hooters, το 500 Miles και το αφιερώνουμε ειδικά σήμερα τη νύχτα εγώ και η συγκυβερνητριά μου σε αυτούς τους ε, ιδιαίτερους ανθρώπους του παρελθόντος που μπορεί με κάποιο τρόπο εδώ στο διάστημα η ψυχή του να μας ακούει, που ξέρεις. Ωραία. Και θα επανέλθεις... Miles, λοιπόν. Και θα επανέλθεις με την παρατήρηση που είπες. Ακριβώς. Οκ. Okay. Υπότιτλοι φίλοι χαλαρά σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2020 εδώ στον albedo14.com όπως κάθε τρίτη είμαστε συνεδεμένοι με το μυστικό διαστημικό σταθμό και τον Παντελή Γιαννουλάκη όμως έχουμε κάνει σύνδεση σήμερα διάλογο, συζήτηση έτσι να είμαστε χαλαρά και από την άλλη τρίτη θα αναπτύσσει τα θέματα του να πω εδώ λοιπόν συγκυριακά γιατί υπάρχει ένα συγχρονίστη. Ότι παρότι ελληνόφωνο ο συγκεκριμένο διαδικτυακό σταθμό είναι νούμερο ένα στον πλανήτη τη Μέτρησα. Τη φίλη δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Και σκεφτείτε τα θέματα που λέμε, που είναι τα μοναδικά που ακούγονται σε ελληνική ραδιοφωνία οποιοδήποτε τύπου, δημοτική, δημόσια, ιδιωτική κλπ. Να ήταν και αγγλοφωνά. Είναι νούμερο ένα στον πλανήτη, και παρόλα αυτά υπάρχουν άτομα που δεν αντιλαμβάνονται τι λέμε και τι κάνουμε. Και πάνω σε αυτό που λέει ο Παντελή, μου τώρα μου δίνει την μπάσα, λέει το εξή ακριβώ. Θέλω να το διαβάσω για να αναπτύξω μια σκέψη μου. <coughs> Παντελή, Συνήθω ναι, λέ... ναι. λέει Γιώργο, κατακρίνουν ότι δεν του δίνουν τι γνώσει του Βατικανού κλπ. Αλλά όποιο πάει να δώσει κάτι υπέρτερο, σοφία, πνεύμα κλπ. Ε, το ίδιο τάχα μου το σύστημα των επαϊόντων θα πέσει να τον φάει από ζήλια αυτόνο και ούτω καθεξής Λοιπόν, άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα Εντάχει θα σας πω εγώ εδώ γιατί έχω φάει στη μάπα αυτά και δεν μιλάω τυχαία εδώ κάθε βράδυ και γι' αυτό έχω αποσυρθεί από πολλά και δεν με απασχολεί και δεν με ενδιαφέρει γιατί γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια πως παίζει το έργο σε πολλαπλό επίπεδο. Ένα δεύτερον ένα τρομακτικό project που ήταν έτοιμο προ ετών με διεθνείς προδιαγράφες από δική μου σκέψη και οργανωτική επιμέλεια. Το πήγα να το προτείνω σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων γιατί χρειαζόταν το αυτοκίνητο ως μέσο να γίνει αυτό το project και το αναπτύσσω τώρα αλλού θέλω να καταλήξω. Το κατέστρεψε ο εδώ τη συγκεκριμένη εταιρείας τη αυτοκινηστικής και ο λόγος είναι αυτός που αναφέρει τώρα ο Παντελεήμων. Διότι δεν το είχε σκεφτεί ο ίδιος. Προσέξτε τώρα αγαπητοί φίλοι και οι παντελοί. Και του είπα εγώ για να αναπτύξεις απάνω αυτό, σε αυτό που είπαμε πριν ρε αγόρι μου το λόγο δεν έχω τέτοια κολλήματα. Πήγαινε πέσω ότι είναι δικό σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Και το χάλασε. Και δεν λέω αν ήταν πολλών εκατομμυρίων δραχμών. Ήτανε τρομακτικό Διεθνέ project με Έλληνε δημιουργού. Άρα, άλλα 50 χρόνια, αν κρατήσει η κρίση, εγώ μπορεί να είμαι αστρόσχονη, αλλά θα είμαι ευτυχή, διότι υπάρχουν 9,5 εκατομμύρια πειραματόζωα στην Ελλάδα. Έτσι, για ασυνόημαθα. Λοιπόν, πε για το μηδενισμό τώρα, πριν βάλει το τραγούδι που έχει κάνει επιλογέ, γιατί πάντα οι επιλογέ στην εκπομπή του Παντελή, είτε μιλάμε μαζί είτε μόνο του, είναι δικέ του. Παρακαλώ, λέγε. Κοίταξε, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι ε, καταρχά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έναν μυστικό πόλεμο. Είναι ο, α, Ας το πούμε έτσι λίγο με δύο λόγια απλά. Ε, υπάρχει ένας πόλεμος στον κόσμο μας που ας τον ονομάσουμε ότι είναι έτσι ο πόλεμος μεταξύ των αρνητικών και των θετικών δυνάμεων. Αυτέ οι δυνάμεις μας ξεπερνούν και κατά την άποψή μου έχουν μπροστά στο μέλλον έτσι βλέπουν ε, ε, την αλυσιδωτή αντίδραση των πραγμάτων, εντοπίζουν σαν να λέμε τα γεγονότα ή τις πράξεις εκείνες οι οποίες ω αλυσιδωτή αντίδραση θα φέρουν μεγάλες αλλαγές, οι οποίες για παράδειγμα μεγάλες αλλαγές θα μπορούσαν να φέρουν ένα μεγάλο αβαντάζ στις θετικές δυνάμεις έτσι οι αρνητικές δυνάμεις προλαμβάνουν ακριβώς αυτή την αλυσοδοτή αντίδραση και δημιουργούν εμπόδιο, πρόβλημα στην εξέλιξη ενός συγκεκριμένου πράγματος και βέβαια αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες μπορεί έτσι λίγο φιλολογικά, φιλοσοφικά που το λέω εγώ να ακούγονται λίγο αόριστες, όμως γίνονται πολύ συγκεκριμένες εάν βάλουμε το πνευματικό παράγοντα στη φύση και στην ανθρωπότητα ε, δηλαδή αυτές οι δυνάμεις ε, μπορούν και εκφράζονται όπως ακριβώς ο ιός της λύσας που λέγαμε νωρίτερα ε, μπορούν και εκφράζονται μέσω ξενιστών δηλαδή μπορούν να διαχειρίζονται πνευματικά συγκεκριμένους φορείς στην προκειμένη περίπτωση ανθρώπους για να λειτουργήσουν για λογαριασμό τους ακόμα και περιστασιακά αν όχι μόνιμα δηλαδή να σου δημιουργήσουν ένα εμπόδιο, α πούμε, για να εκφραστούν μέσα από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ε, και να αυτό ο άνθρωπος να σε προβληματίσει, να σου κάνει κακό. Ε, και μάλιστα πολλές φορές χωρί και ο ίδιος να γνωρίζει γιατί όταν λειτουργεί περιστασιακά, σαν να λέμε, τον καταλαμβάνουμε, α πούμε, είναι possession. Και το ανάποδο βέβαια. Ε, και πολλέ φορέ χρειάζεται μια βοήθεια και αν εμφανίζεται ένα άνθρωπο και σε βοηθάει, α όπου εκείνη τη στιγμή λειτουργεί ω ξενιστής των θετικών δυνάμεων που θέλουμε να συσχετιστούν μαζί σου, ναι. για κάποιο λόγο. Ναι. Έτσι ναι. λοιπόν, αν θέλω να το θίξω λίγο μεταφυσικά το ζήτημα αυτό, αυτή είναι η προσωπικά η απόψή μου, ας αυτό καταλήξει εγώ σε δική μου... Δεν είναι μεταφυσικό σε... αυτό ο Παντελή. Λόγια. Δεν είναι μεταφυσικό. Λόγια. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτό όμως ε, υπάρχει μια τόση, να, να κάνουμε και έναν άλλο ίδιο σχολιασμό πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε, το έχουμε προλάβει ήδη στη ζωή μας, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Υπάρχει μια γενική πτώση των ηθικών ε, κανόνων στον κόσμο. Ε, ο κόσμος ο Πολύς ε, έχει φάει την ε, προπαγάνδα του μηδενισμού, ότι τίποτε δεν έχει σημασία. το σημαντικό είναι το ο υλισμός, το σημαντικό είναι ας πούμε ξέρω, κατάλαβε στο καθένα να κοιτάει την πάρτι του και το πώς θα ε, επιβιώσει, ότι όλοι βρίσκονται αγώνα επιβίωσης η λεγόμενοι δύο πάλι που λέμε κοιτάξτε παλιά είχαμε και τη λέξη δύο πάλι ότι παλεύουμε δηλαδή για να δύσουμε. ναι ναι ναι, ναι. Ε, και ότι τα πάντα αναλύονται τελικά σε οικονομικές σχέσει, ότι το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ε, αυτέ οι απόψεις που στηρίζουν οι οποίε είναι πολύ διαδεδομένε γιατί είναι η απόψεις των κρατούντων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ότι, ότι τα πάντα αναλύονται σε ομάδες, ε, κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και όλη αυτή η μεγάλη μανία του να δικαιωσούν διάφορες κοινωνικές ομάδες, ε, μειοψηφίες και ξέρω εγώ, γιατί αυτοί, η θεώρηση του για τον κόσμο, δεν αναγνωρίζουν το individual, δεν αναγνωρίζουν το άτομο. Τον ιδιαίτερο άνθρωπο, ω τη χωριστή μονάδα. Ναι, ναι, ναι, Αλλά σε βλέπουν σαν το μέλο μια κοινωνική ομάδα, κατιστικά θα να Ναι. γιατί λοιπόν δεν υφίσταμαι εγώ ω παντελή, δεν υφίστασαι εσύ ο Γιώργος αλλά υφίσταται μόνο η κοινωνική μα ομάδα, με την οποία αυτοί οι κρατούντε μα έχουν χαρακτηρίσει ότι ανήκουμε σε αυτήν. Ναι, μπράβο έτσι. Βλέπουν λοιπόν τα πράγματα σαν τη σύγκρουση αυτών των κοινωνικών ομάδων, τις οποίες, την οποία σύγκρουση θέλουν να αναχειριστούν. Για να διαμορφώσουν έτσι μια ιδιαίτερη δομή του κόσμου με τι κοινωνικέ ομάδε, που κάθε μια θα έχει το ρόλο τη, και με αυτόν τον τρόπο διαχειριζόμενοι την κάθε κοινωνική ομάδα να διαχειρίζουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ανήκουν στη κοινωνική ομάδα αυτή, και έτσι να μην χρειαστεί να διαχειριστούν τον κάθε ένα άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά να γίνονται διαχει... διαχειριστικέ ρυθμίσει ε, που αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Έτσι λοιπόν αυτοί θα έχουν απλώ να χειριστούν 10-20. Κοινωνικέ ομάδε και με το χειρισμό αυτό δεν θα έχει δείξουν τον κόσμο. Αυτό, αυτό είναι η φιλοδοξία του. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να περάσουν στην καθημερινή ενολογία, ακόμα και στο λεγόμενο πολίτη καλυct την ύπαρξη αυτών των κοινωνικών ομάδων τόσο έτοιμα ώστε να ταχτιούν όλοι με τι κοινωνικέ ομάδε και έπειτα να πάρουν τι ρυθμίσει που οι κρατούντε θέλουν να δώσουν στην κάθε κοινωνική ομάδα. Οπότε έτσι βίνει η μονάδα Ακριβώς αυτό, για να, για να μπορεί να ισχύσει αυτό, πατάει σε έναν μηδενισμό. Ο οποίος αυτός μηδενισμό λέει ότι όλα τα πράγματα στον κόσμο είναι σχετικά. Είναι σχετικό το καλό και το κακό, είναι σχετική ηθική, είναι σχετικό το χάος και η τάξη, είναι σχετική η ιστορία, είναι σχετικές οι ιδέες, όλα είναι σχετικά. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι η δομή τη κοινωνίας, α πούμε, που βασίζεται πάνω σε μαρξιστικές οικονομικές ε, σχέσεις και ότι αν κάνουμε μια κοινωνιολογική ανάλυση των πραγμάτων, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα γενικό κοινωνικό σύστημα το οποίο εμεί που είμαστε επιφορτισμένοι, ξέρουμε πώ να το χειριστούμε. Εσεί είστε μωρά, παιδιά, α πούμε, να κάνετε ό,τι σα λέμε. Ναι, αυτή μα... είναι η γενική αντίληψη, τη μηδενιστική που ζούμε αυτή την εποχή. Και για να το καταλάβουμε, ακούμε κάθε μέρα στι ειδήσει, μα κάθε μέρα, ειδικά στη μνημονιακή περίοδο τη δεκαετία, οι μισθοί οι συντάξει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες ανθρώπων που δημιουργούνε η μυστή και η σύνταξη. Άρα κυβερνάει ο συνταξιούχο. Δεν κυβερνάει ο δημιουργικός άνθρωπος των 18, 20, 25, 30, 40, 50. Ω συνταξιούχο. Για να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι, πώς έχουν πακετάρει το εργάκι. Σου λέω, Εγώ τώρα θέλω τη σύνταξή μου. Τι με νοιάζει, τι λέει ο παντελή τώρα εμένα. Χαίστηκα. Κατάλαβε πώ το έχουν φτιάξει το εργάκι. Ακριβώς και δυστυχώς υπάρχει ένα τετάνιο πρόβλημα. Πάντοτε κατά την προσωπική μου άποψη. Το τετάνιο πρόβλημα αυτό είναι ότι ε, δεν έχουμε πολλά περιθώρια, για να μην πω κανένα πούμε τελείως, ναι. ε, επανάστασης. Ακριβώς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ακριβώς διότι υπάρχει μια... Ε, η επανάσταση για την οποία όλοι μιλάνε έχει γίνει. Αυτοί που μα κυβερνούν στον κόσμο είναι οι επαναστάτε. Αυτό λίγο πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποιο ο οποίο είναι ενδιαφερόμενο να καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη. Συνειδητοποιήσει είναι ότι η επανάσταση έχει γίνει και ότι τον κόσμο αυτή τη στιγμή τον κυβερνούν οι επαναστάτε. Ναι. Άρα δεν θα γίνει άλλη επανάσταση. Δεν θα σηκώνει η επανάσταση. Ακριβώ. Δεν θα η επανάσταση στου επαναστάτε. Δεν σηκώνει, καταλάβει. Ναι ναι, ναι, ναι, Οπότε λέγω, αυτό το κόνσεπτ το παλιό τη επανάσταση. Το οποίο είναι πλέον παροχημένο, διότι έχει γίνει και μα κυβερνούν οι Επανάστατε και δεν πρόκειται. Ε, θα, θα, διαμορ... θα μορφοποιούν και αφομοιώνουν κάθε μορφή υποτιθέμενη τη Επανάσταση, επειδή σου λέει η Επανάσταση, εμεί είμαστε πλέον. Ε, το κόνσεπτ λοιπόν τη Επανάσταση έχει αλλάξει πλέον, κατά την άποψή μου, και είναι προσωπικό. Θα πρέπει ο καθένα να κάνει την προσωπική του Επανάσταση, στην καθημερινή του ζωή, στον εαυτό του, στου γύρω του. Έτσι. Ε, ε, μια γενική, γενικευμένη επανάσταση δεν υφίσταται πλέον αυτή η ιδέα Όχι και όταν είδανε το έργο δεκαετία 60-70 που γινόντουσαν ε, κοινωνικά κινήματα Κατάλαβες το να πω και το... Το τέλος, Ακριβώς, πιλώσανε, δηλαδή. τα ξεφτιλίσανε Το make love not war το κάνανε μόνο war Love δεν υπάρχει, μόνο war βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση μόνο war, το love τελείωσε Ακριβώς, λίγο με τα ναρκωτικά, λίγο με το AIDS, λίγο με, τα, ε, με την ε, μανία που εμφυστούν στους νέους ανθρώπους για το πώς να διαμορφώσουν τη μελλοντική τους καριέρα και πώς ας πούμε, ξέρω χειριστούν τα οικονομικά ναι. τους κλπ. Να σε σφάξω για ένα καινούριο, να σου πάρω το iPhone γιατί δεν έχω τέτοια πράγματα. Μπράβο, με τις αξίες οι οποίες έχουν γίνει gadgets, όλες ας πούμε, το βλέπουμε και στα νέα παιδιά αυτό το πράγμα. Δυστυχώ. Ε, υπάρχουν πάντοτε οι φωτεινέ εξαιρέσει και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μα από τα τι γίνεται γενικά. Διότι γενικά τα πράγματα στην ανθρωπότητα, για κάποιον που κατέχει έστω και ελάχιστη ιστορία, γενικά τα πράγματα στην ανθρωπότητα ήταν πάντα χάλια και χειρότερα πολλέ φορέ από αυτά που είναι σήμερα. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν οι φωτεινέ εξαιρέσει. Ποιε φωτεινέ εξαιρέσει αργά ή γρήγορα έπαιρναν την εξέλιξη του ανθρώπου πάνω τους και με ηρωισμό κατάφερναν και έκαναν τα πράγματα τα οποία δεν προβλέπονταν από το σύστημα της εποχής τους και τελικά σταδιακά σιγά σιγά ο κόσμος ακολουθούσε. Έτσι λοιπόν οι φωτεινές εξαιρεσει υπάρχουν και σήμερα και για αυτόν τον λόγο να μην απογοητευόμαστε κοιτώντας τι γίνεται γύρω μα στον πολύ τον κόσμο. Δεν μας ενδιαπέρει. Εμείς κοιτάμε εδώ Πώ μπορούμε να συλλειτουργούμε, τι κάνουμε παρακάτω δεν μα απασχολεί. Αν μα απασχολούσε, δεν θα ήμασταν εδώ ούτε εγώ ούτε εσύ, ούτε αυτοί που στείνονται και μα ακούνε τα βράδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ο πατέλη μου. Ακριβώ, φίλε, και ακριβώ επίση να πούμε ότι και το εμπόδιο που συναντάει η γνώση, που το βλέπει εσύ, όπω ακριβώ όποτε λέγονται δημοσίω απόψει, α πούμε, οι οποίε προωθούν την προέκταση τη γνώση, την εξερεύνηση του αγνώστου, την. Εκμετάλλευση καινούριων ιδεών κλπ. Και και είτε γνωρίζουν άμεση επίθεση όπω το παράδειγμα που έφερε, είτε από έναν ε, μηδενιστικό εγωισμό, είτε από τι αρνητικέ δυνάμει του κόσμου όπω το έθεσα και εγώ, είτε ε, μέσα στα πλαίσια αυτά που λέω από του κρατούντε και από αυτού που επηρεάζουν. Γιατί επηρεάζουν οι κρατούντε με αυτόν τον τρόπο και την κοινή γνώμη, δηλαδή την γνώμη των περισσότερων ανθρώπων Έτσι. Ε, με τον με τον άλλο τρόπο. Ε, έτσι λοιπόν η γνώση εμποδίζεται η αληθινή γνώση να διαδοθεί ε, ακριβώς όμως για ένα λόγο ο οποίος ε, είναι ο εξή είναι ότι η γνώση είναι δύναμη ε, και η δύναμη δίνει ελευθερία και ε, η ελευθερία δίνει πολλούς τρόπους και πολλές επιλογές με αποτέλεσμα στο τέλος ο άνθρωπος να καταλήγει να μην είναι διαχειρήσιμος να επιλέγει ό,τι θέλει αυτό και ό,τι θέλουν οι κρατούντε του Οπότε... για αυτόν τον λόγο λοιπόν εμποδίζεται η γνώση όχι ως γνώση αυτή καθαστή ως γνωσιολογία αλλά ως η προέκταση αυτού του πράγματος που είναι η δύναμη και έτσι ε, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ομάδες δύναμη στον κόσμο οι οποίες κατέχουν όχι βασικά τόσο τη δύναμη που την οικονομική ή άλλη που τους βλέπουμε ή που θεωρούμε ότι κατέχουν αλλά κατέχουν γνώσεις και κατέχοντας γνώσεις μεγάλες κατέχουν τη μεγάλη δύναμη που κατέχουν για αυτόν τον λόγο είναι λάθος να τους βλέπουμε σαν υποδιέστερους ε, οι οποίοι είναι ε, λένε, ε, αφοσιωμένοι σε ποτατά κίνητρα κλπ. περισσότερες φορές δεν ισχύει Είναι μεγάλοι γνώστες με γνώσεις τις οποίες κατέχουν στις ομάδες τους, στις φράξιες τους, στις αδελφότητες τους, Έτσι. στις ομάδε του, στα ατράστης του, όπω θέλετε πείτε το, ε, στις ακαδημίες κλπ. Ε, Τι οποίε ο μέσο άνθρωπο δεν τις κατέχει. Και έτσι λοιπόν καταλήγουν στο τέλο να νιώθουν ότι είναι πεφωτισμένοι. Από αυτό βγαίνει και η λέξη ηλικινάτου, που λέμε ότι είναι και κλπ. Ναι, ναι. Αυτό είναι λίγο παροχημένο, α πούμε, από τη μια. Από την άλλη όμω η ίδια η έννοια του ηλικινάτου αυτού εννοεί τον πεφωτισμένο. Δηλαδή κάποιον ο έχει πεφωτιστεί, είναι διαφωτισμένο αυτό και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε συσκότηση, α πούμε, και άρα αυτό είναι υπευθύνητο να του καθοδηγήσει. Ε, και του φυσικά σύμφωνα με τα βαντάζια τη δύναμη που κατέχει ο ίδιο και η ομάδα του. Αυτό συμβαίνει στον κόσμο μα. Αυτέ οι ομάδε δεν είναι, είναι λάθο κάποιο να βλέπει ότι είναι συντονισμένε όλε μαζί σε ένα γενικό μεγάλο σχέδιο εναντίον των υπόλοιπων ανθρώπων. Ε, στην πραγματικότητα βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ του. Είναι πολλέ οι ομάδε αυτέ ε, και η κάθε μια προσπαθεί, όπω λέει και ο Μπακ Μίστερ Φούλερ, να κουμαντάρει το διαστημό πλειογή και η μία στρέφ, στρέφει το τιμόνι από τη μία, η άλλη στρέφει το τιμόνι από την άλλη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και το χάος που βλέπετε γύρω σα. Έτσι, γι αυτό, ε, γι' αυτό και από τα άλλα, με, να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σ' αυτό, η κρυλική ναι. αυτή και πολύ συζητημένη νέα παγκόσμια τάξη είναι το New World Order που λέμε έχει αποτύχει, νομίζω είναι φανερό ε, από παρέμβαση που έχει δεχτεί τη αντίσταση. και πλέον δεν ισχύει δεν έχει αποτύχει η ιστορία νέα παγκόσμια τάξη Είμαστε τώρα στη διαμόρφωση του καινούργιου σκηνικού Το οποίο να δούμε ποιο είναι Γι' αυτό λέγανε οι δικοί μας που τα έχουν πει όλα Δεν είναι τα πάντα της πάση ρητά Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλοι όλα Ή να έχουν τη γνώση Γιατί στο τέλος θα πάμε ένα στον άλλον mm -hmm. Λοιπόν Καλούμε λοιπόν εδώ από τον μυστικό διαστημικό σταθμό Να έχουμε ο καθένα. Ε τη δική του θέληση για εξερεύνηση, τη δική του ε, διάθεση για ε, αύξηση της γνώσης και της προσωπικής δύναμης ε, του πνευματόστου του για να μπορεί να προηγηθεί μέσα σε αυτό το χάος με έναν τρόπο λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο προβλεπόμενο. Να κάνει δηλαδή με λίγα λόγια ο καθένας τη δική του μικρή μεγάλη απόδραση από την καθημερινή πραγματικότητα από τη έτσι. να μπορέσει να αναπτυχθεί το πνεύμα του περισσότερο από το προβλεπόμενο Έτσι. Αυτό καλούμε εμείς από το, διαστημι... το μυστικό διαστημικό σταθμό κάθε φορά Αυτό καλούμε και τώρα στέλνοντας τις συχνότητες και τη μουσική μας εκεί έξω φίλε Γιώργο από τον Αλμπίντο Λοιπόν, από τη φίλη, στην πρώτη εκπομπή Παύλα σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό και το μπαντελή Γιάννου Λάκη ε, Στο διάστημα έτυχε σήμερα να είναι πανώ από την Ελλάδα Και λέω παπ, κάτσε να του στείλω ένα μπιμ να τον πιάσω Να μιλήσουμε, να ανοίξουμε τη χρονιά η οποία πιστέψτε με, μια και έκλεισε πάρα πολύ καλά Θα είναι ακόμα καλύτερη φέτο. Και να θυμίσω στους φίλους σου ότι η εκπομπή θα πεχθεί σε επανάληψη αργότερα, όπως και άλλες επανάληψεις, να περάσει βραδιά μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης. Λοιπόν, μας ακούς Παντελή. Ναι, ναι. Ακούμε Αλπίτρο από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνή μου δίπλα στο control panel μας. Βλέπουμε τα αστέρια από τη μία κατεύθυνση και τη γη από την άλλη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια τροχιά, στο Υπερπέραν ε, και είμαστε σε σύνδεση όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, έτσι και τώρα, με τον Αλμπίντο 14. Να σου ρωτήσω κάτι. Ε, εξέμπουμε και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση α πούμε για να αξιολογήσουμε λίγο τα πράγματα, τα χαρτογραφήσουμε με δύο λόγια όπως προκύπτουν μετά την... Ε, στον κόσμο μας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι γιατί δεν ξέρω μήπως κοπεί η σύνδεση με το σήμα και πόσο χρόνο έχουμε, μας έχουν αφήσει εξωγήινοι, να ε. μου πεις από πού βγάζεις το συμπέρασμα μέσα στην κουβέντα που βγαίνει το συμπερασμα μεσα στην κουβεντα που ειχαμε πει για τα 7 δύσεις που έχουμε φτάσει ότι είμαστε πειραματόζωα ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι υπάρχει νομοθεσία που ενώ υποτίθεται ότι είναι φανταστικό λέει απαγορεύεται να κάνετε αυτό εκείνο το άλλο κλπ και, και ότι είμαστε ένα κόκο στην άμμο τη γήινη και τους σύμπαντους Από πού το βγάζει ως μαθηματικό ή κοινωνικό τύπο παρακαλώ ε, Καταρχήν είναι τελείω ε, ξεκάθαρο ότι ε, κάποιοι, και εδώ θέλει μια συζήτηση, ποιοι μα θέλουν σαν ένα κοπάδι. Σαν να είμαστε δηλαδή, όπως ακριβώ ένας μεγάλο υφλικάς, έχει α πούμε στα, στην κατοχή του και στη διαχείρισή του ένα μεγάλο αριθμό ζώων, ας πούμε, έτσι ακριβώς κάποιοι μας έχουν σαν ένα τέτοιο κοπάδι. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανεί. Ε, και μόνο αν σκεφτεί ότι... Ε, Τη χρήση που αυτή τη στιγμή διαδεδομένα που ήταν παλιότερα ήταν απλώ μία μέθοδο ενώ τώρα είναι η κυρίαρχη μέθοδο τη στατιστική. Ε, ο κόσμο διακυβερνάται μέσω τη στατιστική, ειδικά τώρα με του αλγόριθμους που χρησιμοποιούν ε, σε εξελιγμένου κουβαντικού παρακαλώ υπολογιστέ. Οι οποίοι δεν νομίζω ότι ποτέ θα έρθουν σε κοινή χρήση, αλλά αυτοί του χρησιμοποιούν ήδη βάσει διαφόρων αλγορίθμων μπορούν και υπολογίζουν τα πάντα και μπορούν ε, όχι μόνο να μας παρακολουθούν μέσα από το ίντερνετ ε, που ε, πολλοί είτε το γνωρίζουν είτε ήδη το υποψιάζονται σοβαρά αλλά μπορούν να υπολογίζουν πολύ περισσότερα πράγματα γεγονότα παγκόσμια ε, πώ να λειτουργήσουν κλπ. Και, και, και δεν αποκλείεται μάλιστα πίσω από τους μεγάλους ηγέτες μας να βρίσκονται κάποιες ομάδες οι οποίες διαχειρίζονται κάποιου ε, πολύπλοκα συστήματα με αλγόριθμους και τρασταλιστικοί και υπολογίζουν τα πάντα. Και βάσει αυτών λειτουργούν ε, οι μεγάλοι ηγέτες που τους βλέπουμε και σε γεωπολιτικό ακόμα επίπεδο. Ε, αυτή είναι η, μια παρατήρηση που κάνω από τη μια. Από την άλλη εμείς οι ίδιοι είμαστε ένα αριθμός μέσα σε αυτό το σύστημα. Μπορείτε να το δείτε. Ε, το έχουμε δείξει επανειλημμένως ε, σαν ε, σημαντικό θέμα. Πρέπει κάποιο να συνειδητοποιήσει και να αντισταθεί απέναντι σε αυτό με τον τρόπο του. Ε, είναι ότι είμαστε ένας αριθμός. Είμαστε ένας αριθμός στην ταυτότητά μα, ένας αριθμός στο, στο τραπεζικό μας λογαριασμό, ένας αριθμός στο σχολείο, στα μητρώα, ένας αριθμός αυτοκινήτου, στην πινακίδα, ένα pin, ένα username και ένα password, πούμε, ένας αριθμός πάλι στους λογαριασμού μας στο διαδίκτυο, είμαστε ένας αριθμό σε ένα αφημί. Είμαστε, δηλαδή μπορείτε να δείτε όλοι αυτό το, το, το τεράστιο πορτρέτο μας, ας πούμε, που αποτελείται από ένα σύνολο αριθμών. Ο, από το σύνολο των αριθμών αυτών προκύπτει μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, την οποία διακρίνουν ότι έχουν τώρα τελευταία την τάση, πολύ σωστά και θα το γίνουν, θα, θα, νομίζω θα είναι και καλοδεχούμενο από τους περισσότερους ανθρώπους, ε, αυτοί οι αριθμοί να απλοποιηθούν και να γίνουν όλοι ένα. Ναι αυτό Έχω θα κάνουν τώρα αριθμός, ε, ε, εκατομύρια, 734 εκατομύρια, 628, Αυτό θα κάνουν τώρα με τι νέε ταυτότητε. Θα απομειωθούν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικά σε, Μέσα από τον αριθμό της ταυτότητας θα είναι όλα εκεί ΑΜΚΑ, ΑΠΗΜΗ, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα Θυμίζω μάλιστα για να καταλάβουμε πως έχουν αλλάξει τα πράγματα χωρίς να το πω Ειδικά σε εμά, του κάπω μεγαλύτερου από του πιο νέου, α πούμε, που είναι εκεί έξω, θυμίζω ότι ανέκαθεν υπήρχε μια σχεδόν ιστερία, θα τη χαρακτήριζα, εναντίον οποιοδήποτε ζητήματο το οποίο θα μπορούσε να ομοιάζει με φακέλωμα. Όσο μάλλον το κανονικό φακέλωμα. Έτσι ακριβώ. Υπήρχε μια ιστερία τι προηγούμενε δεκαετίε ενάντια σε αυτό το πράγμα και έχω να ακούσω τη συζήτηση περί εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Έχουν σταματήσει όλοι να ασχολούνται με το φακέλωμα που ήταν το πρώτο πράγμα για την ελευθερία των ανθρώπων. Για, για την, καλά, καλά δεν ακούστηκε για την ελευθερία του λόγου πλέον. Ναι. Με τα πολιτικά λικορέκτ και με αυτά, σου λένε ότι κοίταξε να δει, υπάρχουν κάποια πράγματα που απαγορεύεται να συζητά. Συζητάς. Το βλέπουμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Όπου αν ένα άνθρωπο έχει την ελευθερία του ξαναψήφιου και του λόγου του να πει οτιδήποτε, θα πει και πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει το σύστημα και θα τον κόψουν βεβαίω. Ε, και έτσι λοιπόν. Δεν υφίσατε η ελευθερία του λόγου, αλλά δεν υφίσατε και όλη αυτή η ιστορία τη εναντίωση στο φακέλωμα. Αντίθετα, είμαστε τόσο πολύ φακελωμένοι παντού και το έχει ψυχοκαταλάβει μάλιστα ο καθένα και βλέπει ότι είναι ανέλπιστο ο αντίστοιχο αντίστοιχο απέναντι σε αυτό το γενικό φακέλωμα το οποίο έχει προκύψει χωρί να το εγκρίνουμε ενώ ξεκινήσαμε με το να είμαστε ενάντιοι όλοι σε αυτό το πράγμα. Να θυμίζω μόνο, μόνο στην Ελλάδα ε, τι είχε γίνει πριν από 20-30 χρόνια, πόσο έχει, δεν τώρα ακριβώ. Ε, τη συζήτηση τι έγινε με του φακέλου τη Χούντα. Όπου λέγανε θα του καταστρέψουν, του καταστρέψανε. Ναι, ναι, ναι. Απαγορεύεται ναι, ναι. πλέον το φακέλωμα, ούτε στην αστυνομία δεν υπάρχει φακέλωμα. Όλοι δηλαδή, για φακέλους δηλαδή, μιλάμε. Είμαστε φακελωμένοι, είμαστε φακελωμένοι παντού, όχι μόνο από, από το κράτο ή την αστυνομία ή την κυβέρνηση, αλλά ή από τι διάφορε υπηρεσίε. Είμαστε φακελωμένοι ακόμα και από εταιρείε. Ε, δηλαδή είμαστε φακελωμένοι από την Google. Ναι, φα... φακελωμένοι από. Ο φάκελο είμαστε. Ο φακέλος ο αυτός, ο φακέλος ο φακέλος φάκελο είμαστε. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα σε μια τέτοια φακελωμένη κατάσταση. Είμαστε ένα αριθμό και πρέπει αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε και να αρχίσουμε το πρώτο βήμα. Πάντα το πρώτο βήμα στην είναι η Να αρχίσουμε να το συζητάμε, το το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το ίδιο με το να μην συζητιέται καθόλου, να περνάει παρατήρητο. Η πρώτη μορφή αντίσταση είναι η κατάδειξη, είναι η συζήτηση επάνω στα ζητήματα στα οποία πρέπει να αντισταθούμε. Η πρώτη μορφή αντίσταση είναι να καταδειχθούν, να συζητιούνται, να γίνεται καταγγελία τους. να γίνεται συζήτηση επ' αυτού. <Συσχε> να υπάρχει λογιότητα στη συζήτηση αυτή. Να κατατίθονται σοβαρέ απόψει σε μια τέτοια αντιστασιακή συζήτηση. Έτσι ώστε. Να δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα στο να περάσουν αυτά τα πράγματα ασυζητητοί σε όλους τους ανθρώπους. Να έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι η πρώτη μορφή αντίστασης την οποία οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει θεωρώντας ότι είναι απελπιστικά τα πράγματα και τι θα γίνει άμα τα συζητήσουμε στο δημοσίως ή τι θα γίνει άμα πούμε την άποψή μα εμεί που δεν είμαστε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μία ε, αντίληψη που μας έχουν περάσει ώστε να περνάνε τα πάντα απαραπήρητα και ασυζητικοί. Και να μην συμμετέχουμε. Και να μην συμμετέχουμε. Mm. Αντίθετα πρέπει να αντισταθούμε και το πρώτο βήμα είναι να πούμε ότι κοίταξε να δεις, συμβαίνει αυτό το πράγμα το οποίο εγώ κρίνω ότι συμβαίνει για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Εγώ παίρνω απέναντί του αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Έχω τον, τον, το, τη γενναιότητα και την ακυρεότητα και την, εμείς οι άνδρες την ανδροπρέπεια επίσης και οι γυναίκε αντίστοιχα την γυνα, γυναιοπρέπεια να ε, ε, πάρω τη θέση μου την ακέραιη τη δική μου και να πω ότι εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα και ότι προτείνω ότι θα έπρεπε να είναι έτσι σωστό και να, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουμε σιγά σιγά να ανακτήσουμε πίσω ε, την ελευθερία τη άποψή μα, την ελευθερία του λόγου που αυτή τη στιγμή τερείται από τον καθένα μας σταδιακά χωρίς να το έχει καταλάβει καλά καλά κανένας. Ναι, έτσι, και να έτσι. μπορέσει να γίνει ξανά δύσκολο λίγο, έστω λίγο δύσκολο να επιβληθεί αυτό το πράγμα γενικώ. ακριβώς επειδή ο καθένας θα κάνει αυτό το πράγμα. Σωστός. Ε, και να μπορέσουμε επίσης να ε, ε, επιστρέψουμε λίγο στα, στις βασικές ανθρώπινες αξίες το πρώτο πράγμα που μας διδάσκουν από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα όλες οι αξιόλογες ανθρώπινες αξίες το πρώτο πράγμα που μας διδάσκουν είναι ότι είμαστε προσωπικότητες, είμαστε individuals, είμαστε άτομα και, και σύμφωνα με, ε, με αυτήν την συνειδητοποίηση να καταλάβουμε ότι κάθε άλλο παρά ένας αριθμός είμαστε. Κάθε άλλο παρά γραμμάζει μέσα στη στατιστική του είμαστε. Θα πρέπει να αντιταχθούμε και φιλοσοφικά απέναντι σε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε ε, να ε, διαδώσουμε ξανά τις αρχές της ατομικότητας, του individuality, της προσωπικότητας, της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να μπορούμε να κάνουμε φιλοσοφική αντίσταση σαν πρώτο βήμα. Έτσι. Και αυτό... μετά θα διαφανεί yeah. από μόνο του, αν, αν εμείς διαμορφώσουμε μια πρώτο στάδιο του σκηνικού τέτοιο, μετά θα, θα διαφανεί από μόνο του τι θα πρέπει να ακολουθήσει, ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή μα. Τώρα με μία λέξη είπες αυτό που κάνουμε εδώ 5,5 χρόνια στον Άλβεντο. Ακριβώ. Με μία λέξη είπες αυτό. Ακριβώ. Αυτό κάνουμε εδώ. Ε, έτσι λοιπόν... Ε, που εμείς εδώ από το μυστικό διασημικό σταθμό, το παλιό τρα, καλό τραγούδι «Mary, Don't You Weep», Bruce ε, μεταφέρει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, εδώ και πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι, όπω και άλλα τραγούδια θα γι' αυτό και ε, αυτό διαλέγουμε να εκπέμψουμε έπειτα από αυτά που είπαμε για να ακουστεί εκεί έξω στι ισχνότητες. Αγαπητοί φίλοι, αλμπέντοδεκατέσσερα.com Μυστικό διαστημικό σταθμό. Σύνδεση σήμερα όπω και κάθε Τρίτη, γύρω στι 10 η ώρα το βράδυ, με το τον το Τογιανουλάκη και τον οποίο έχω στην άλλη μεριά τη σύνδεση εδώ και να μεταφέρω την άποψη πολλών φίλων που θέλουν να κάνει συχνά αναφορέ κοινωνικοπολιτικέ. Παντελή. Ναι. Με τον τρόπο αυτό που συζητάμε σήμερα και μόνο όταν είσαι και λοιπά και λοιπά κατάλαβε τι θέλω να πω ε, ναι, αυτό ακριβώς δείχνει ε, ναι. την uh, ανάγκη που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι να διαμορφώσουν μια προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει με τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα ακριβώς επειδή έχουν καταλάβει ότι υφίσταται μια μεγάλη προπαγάνδα διαμόρφωσης μια κοινή άποψη επάνω σε αυτά και όσων την ανάγκη οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που ακούνε τον Αλμπίντο ή το μυστικό διαχημικό σταθμό ή τέτοιε εκπομπέ, α πούμε και τέτοια ραδιόφωνα όπω εμεί, ναι. ε, ε, έχουν λοιπόν αυτή την ανάγκη και για να βοηθηθούν στην ανάγκη του αυτή, να πάρουν δηλαδή, με λίγα λόγια μια αρχική χαρτογράφηση, ε, ακριβώ έχουν αυτή την, την τη επιθυμία να συζητούνται αυτά τα πράγματα, συζητάμε για να πατήσουν πάνω σε αυτά και να φτιάξουν το δικό τους, ε, τη δική τους οπτική, αυτό που μένει. Μα πλέον πρέπει κιόλας να γίνει αυτό. ξεφύγει από την πατημένη, κατάλαβες, από την... Καθημερινή πραγματικότητα. Από που τους εκπέμπουνε. Από αυτό που λέει εσύ, την καθημερινή πραγματικότητα. Ακριβώς. <laughs> λοιπόν. Ακριβώς. Να μην φοβούνται όμως για να το πετύχουν αυτό, δεν φτάνει το να λέω εγώ την... Ε, όποια ανάλυσή μου ή την όποια άποψή μου ή την όποια γνώση ή την όποια πληροφορία κλπ αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να μην φοβούνται δηλαδή να πάψουν λίγο θα πρέπει, γιατί εκεί πατάνε πολλά ζητήματα τέτοια να πάψουν λίγο να φοβούνται να διαφοροποιηθούν από τους άλλους ότι θα ξεχωρίσουν, ότι του επιτεθούν ότι θα εκτεθούν ότι θα φαίνονται παράξενοι, θα χλεβαστούν γιατί ξέρει, αυτά είναι δικλείδε ασφαλεία. Ε, η γιαγιά μου μάλιστα έλεγε: Ο φόβο φυλάει τα έρημα. Έτσι, ακριβώ. Τι εννοούσε αυτό, εννοούσε, όταν μου έλεγε η γιαγιά μου αυτό, το έλεγε, α πούμε, ήταν μια παρεμία, α πούμε έτσι. απόφταγμα που είχε μείνει από, τον, ε, <σκυρί> από την κτηνοτροφική, α πούμε, στην περιττότητα του πακρινού Ότι δεν χρειάζεται να τα φυλά συνέχεια τα πρόβατα, α πούμε, και να τα φοβίζει, α πούμε, για να. Ε, ε, φοβούνται και από μόνα τους. έτσι ο φόβος και ακόμα και αν μένουν έρημα δηλαδή προστα, αλλι, αυτοπροστατεύονται ε, κα, κάθονται στο μαντρί επειδή φοβούνται από μόνα τους, δεν χρειάζεται να τα κυνηγά. Να, ναι, ναι. να τα κυνηγάς μεγάλη ο, ο, ο, ο φόβος φιλάει έρημα λοιπόν έλεγε η γιαγιά μου και εννοούσε αυτό έτσι, έτσι λοιπόν ε, δεν φτάνει λοιπόν απλώς να ακούνε τέτοιες συζητήσεις αλλά, αλλά το πρώτο βήμα είναι αυτό κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη να μην, φοβούνται. να μην φοβούνται να ξεχωρίσουν, να, να λειτουργήσουν ιδιαίτερα. Να μην φοβούνται ότι ξέρει, θα μου επιτεθούν, θα μου χλεβάσουν. Τι, να... τι θα πει ο Να φοβούνται αυτό που λένε, τι θα πει ο κόσμο. Ναι, έτσι. Ή τι θα γίνει άμα διαφοροποιηθώ από το σύνολο, α πούμε, και ότι θα με ποδοπατήσει το σύνολο το πλήθο στο στραφείο εναντίον μα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί έτσι κι αυτό αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή, είμαστε. Ε, αν, αν δεν λειτουργήσουν έτσι, θα πρέπει σίγουρα να φοβούνται που μπαίνουν μέσα σε μια μηχανή του κοιμά. Λοιπόν, Wall, Pink Floyd δηλαδή. Ζαι, ακριβώς. Λοιπόν. Έχεις, να ένα παράδειγμα, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ο, ο Roger Waters που είναι το μυαλό, ας πούμε, πίσω από τους Pink Floyd τη εποχής. Τα λέγανε Pink 30 Λόντας, τόσα χρόνια. Τα λέγανε 30 τόσα χρόνια. Είδες πόσα χρόνια πριν είχαν... Λεπτομερό προδιαγράψει την κατάσταση που θα επακολουθούσε και την περιγράφανε στο The Wall. Εξέφαζε δε... βέβαια σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο και την εποχή τους, αλλά και την εποχή που είχε προηγηθεί από αυτού, με τους πολέμους και με αυτά, αλλά... Και το με σώμα, το τι ερχότανε. Και τι Είναι αυτή τη στιγμή το κόνσερτ αυτό, το The Wall, το με... οποίο είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια πίσω. Το 1980-79 παραγωγή. Α, για, σκεφτούν, 40 χρόνια πίσω. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή κουβέντα και σύνδεση Και εγώ ευχαριστώ Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ όμορφη κουβέντα Όμορφα, χαλαρά, ε, ναι Εκμέψαμε και έξω και ορισμένα όμορφα μηνύματα Και ε, εντάξει, οκ okay, Εμάς πάντοτε μας χαρακτήριζαν παράξενο, Μας χαρακτήριζαν τρελού <laughs> Και ξέρω να σου πω κάτι ναι. Τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο. Εμείς Απολύτως. είμαστε οι τρελοί με τη διαφορά Ότι είμαστε οι τρελοι. Όχι, εμεί είμαι θαϊτρελοί και το δηλώνουμε. Οι άλλοι να μα πούνε τι είναι. πολύ ωραία, ακριβώ. Έτσι λοιπόν, με αυτό το άσμα, ένα σπάνια πούμε, τη δεκαετία του 50 ή 60, α το αριθμό ακριβώ, πάντα είναι σπάνια ηχογράφηση, αφήνουμε λοιπόν τη συχνότητα πίσω μα, παίζοντα το I am an art. Είμαι ένα παλαβό, είμαι Και με αυτό σα αποχαιρετούμε, σα ευχόμαστε καλή χρονιά, καλή νύχτα και ραντεβού στην επόμενη Τρίτη με τον Αλπίδο και αφού παρακολουθείτε και το πρόγραμμα του Αλπίδο καθημερινά ε, θέλω να σας στείλω έναν πολύ θερμό χαιρετισμό και από μένα και από τη συγκυβερνήτριά μου και από το μυστικό διαθυμικό σταθμό σε όλους εσάς εκεί έξω ενθαρρυνθείτε, σας ευχόμαστε μια γενναία ηρωική καλή χρονιά απέναντι σε κάθε δυσκολία θα τα καταφέρουμε αρκεί να θέλουμε. I wonder who's the so dumber. Is it hotter down south than it is in the summer? I'm a nut. I'm a nut. My life don't ever get in a rut. The head on my shoulders is so sort of loose. And I ain't got sense. God gave a goose. Lord, I ain't crazy. I'm a nut. I drove my Cadillac to Vegas to satisfy my lust. Will and On a Greyhound bus, I sure didn't set the woods on fire while I was there. But remember, only forest fires prevent fires. Sorta of loose And I ain't got sense. God gave a goose Lord, I ain't crazy I'm a nut The poverty war Will be over When I begin to fight If it took a dime To go around the world I couldn't get out of sight I don't mind To take the girls out If they don't mind To go touch. Dutch Makes me feel Like a million dollars And I bet I ain't worth Half that much I'm a nut I'm a nut Αυτή ήταν η σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό Σήμερα 3η 7 Ιανουαρίου 2020 Αγαπητοί φίλοι εδώ Από τον albedo14.com Θα ακολουθήσει η επανάληψη εκπομπής γιατί πολύ σκονονούν εκ των υστέρων μέσα όπως και μια παλιά από το κανάλι 1 για τα φαινόμενα Fort που μου εζητήθη. <Το> Εδώ θα είμαστε και φέτος εμείς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και για τόσους λίγους που είμαστε γυρό-γύρο στην παρέα εδώ και τις αντιπαλούτες που υπάρχουν έχουμε κάνει τρελά πράγματα τα τελευταία 30 χρονιά. Ο καθένας μόνος του και κάποιοι όλοι μαζί τρελά για την ελληνική πραγματικότητα, ειλικρινά απολύτως τρελά. Κανείς δεν θα τολμούσε να κάνει αυτά που έχει κάνει ο καθένας μόνο του σε μια εποχή ε, πλήρους ηλικιότητας μέχρι και σήμερα δυστυχώς ακόμα, όμως δεν μας ενδιαφέρει, δηλώνουμε τρελή όπως είπε και ο Παντελής και είναι τώρα πλέον μια και γυρίζει ο τροχός να δηλώσουν και οι άλλοι ποιοι είναι, εμείς το έχουμε χιλιοπεί εδώ πέρα, λοιπόν. Ένα καλό βράδυ, χρόνια πολλά επίσης και ξανά σε όλους όσου γιόρταναν σήμερα χτες και τις προηγούμενες μέρες. Από αύριο μπαίνουμε σε μια μερινή ροή και από πλευράς επαγγελματικών υποχρεώσεων και λοιπά όσοι έχουν, διότι τελείωσε το θέμα εορτές και κοιτάμε μπροστά, εδώ θα είμαστε, όλα καλά. Εμείς περπατάμε σκεπτόμενοι και όχι σκυπτόμενοι, ένα γράμμα είναι όλο το έργο. Καλό βράδυ να έχετε όλοι.